Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, ρεζάκιας, ζητειά, σκύλια δέσποτ, <στονίτλος> τελευταίος με <μηλευταίος, στονίτλος> το τελευταίο, από πιο κάτω και τους κάτω. <στονίτλος> τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, αδέλφια, αλήτες πουλιά. Η εκπομπή Παρίας ε, είναι γεωνός. Ξεκινάμε και αυτή την Παρασκευή. Δυνατά δυναμικά ε, πάντα στο καλύτερο web radio του γαλαξία μας, του τοπικού αυτού γαλαξία. Ε, σήμερα ο Παρίας ε, στις, ε, είναι 21 Μάρτη του Σωτηρίου, του 2025 και ε, σήμερα στο Radio Reboot έχουμε δύο άτομα, δύο καλεσμένους, που μας έχουν έρθει από πολύ μακριά. Συγκεκριμένα ε, είναι φοιτητέ, φοιτητά από την Πολυτεχνή πολιζογράφου και είναι μέλη των, αυτοί, της αυτονομής πρωτοβουλίας μηχανολόγων και του αυτονομού σχήματο των ηλεκτρολόγων. Καλησπέρα, Γιάννη Ιωάννα. Γεια σας. Καλησπέρα, Καλησπέρα λοιπόν ε, Μπορείτε να καταλάβετε ότι Γιάννης ή Ιωάννα ψευδόνιμα χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι, <laughs> είναι πολύ σπάνια αυτά τα ονόματα Άρα καταλαβαίνετε το κάνουν για πρόξη ε, Σήμερα είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε για διάφορα ζητήματα ε, Από τα ειδικά στα γενικά ε, Αλλά για αρχή ε, Θα μας πείτε δύο λόγια ε, Για αυτά τα σχήματα ε, τι είναι αυτά, τι πρεσβεύουν, για ποιο λόγο συμμετέχετε, για ποιο λόγο υπάρχουν και ξεκινάτε όπω θέλετε. Α, εδώ, επειδή μπήκαμε τη μία στο ψητό γιατί το ακαδημαϊκό τέταρτο έγινε 20 λεπτο και καταλαβαίνετε καθυστερήσαμε λίγο, να πούμε ότι μας ακούτε προφανώς ζωντανά στο RadioReboot.gr. Αν μα ακούτε από το site υπάρχει ένα chat στο οποίο εκ δεξιών μπορείτε να βάλετε ένα όνομα, ό,τι θέλετε, η Ιωάννα, οτιδήποτε, και να στείλετε τα μηνύματά σας, αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι που να κουβεντιάσουμε πάνω στα ζητήματα, την αγάπη, το μίσο σας και γενικότερα να εκφράσετε κάτι. Αυτά, τώρα και sorry για, για το μικρό αστερίσκο. Πάμε να μου πείτε για τα σχήματα αυτά, που είστε μέλη και έχετε έρθει ως μέλη των αυτών σήμερα. Ε, ναι, τα σχήματα, ουσιαστικά ε, ταυτόχρονα και ελευθεριακά, εμείς είμαστε εγώ γομισμογχανολόγους ή ο, ο Άννας ολεκτρολόγους, είναι κάποια σχήματα ε, κοινωνικού χώρου, ε, ουσιαστικά είναι αυτοοργανωμένα, συγκροτούνται δηλαδή αντιεραρχικά και ε, όλες οι αποφάσεις παίρνονται από τις τακτικές συνελεύσεις που γίνονται από αυτά τα σχήματα. Ε, δεν έχουμε κάποια σχέση με κάποιο κόμμα ας πούμε, ή με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση οργανωτική. Δηλαδή συγκροτούμαστε και συναντηθήκαμε στο κοινωνικό μας χώρο και που σπουδάζουμε δηλαδή. Ε, παρεμβαίνουμε στους φοιτητικούς μας συλλόγου, ε, στις γενικές δηλαδή. Ε, αυτό και προσπαθούμε όπως παρεμβαίνουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά που βάζουμε να είναι αντικαπιταλιστικά... Να, είμαστε, να έχουμε βάση τη διαθεματικότητα επειδή αντιλαμβανόμαστε τις πολλαπλές καταπίες που βιώνουμε στις αστικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε ε, αυτό και αυτοοργανωμένα ε, δηλαδή αυτό που εξήγησα στην αρχή κάπως η οικονοτική μας δομή ότι... Σύμπληρος Και κάπως αντιλαμβανόμαστε ότι η φοιτητική συλλογή δεν είναι ένα ενιαίο σώμα αλλά έχει, έχουν διαταξικό χαρακτήρα και με συγκριώμενες συμφέροντα μέσα σε όλους τους φοιτητικούς συλλαγούς είναι τα άτομα και προσπαθούμε αυτά να οργανωθούμε στη βάση και με βάση Τα δικά μας τεξικά συμφέροντα, συμφέροντα, ας πούμε, με ένα διατεξικό σώμα. Οκ. Mm. Okay. Ε, άρα, δραστηριοποιείστε πολιτικά από τα κάτω έτσι σε κάποια αγωγικά ναι. και δεν γουστάρεται και τον καπιταλισμό γιατί ωραία <laughs> δεν περνάμε <laughs> δεν καταλαβαίνω ωραία δεν είναι εγώ νομίζω ότι ε, τάξι βλέπετε παντού χαρά παντού ε, χαμόγελα παντού στους εργασιακούς χώρους όλοι τραγουδάμε σε γαλέρες δεν ξέρω οκ ε, okay. Τώρα, ε, πού σας βρισκούμε, εσείς κάνετε κουβέντες ανοιχτές, κάνετε καλέσματα στις σχολές σας, φοιτές, ε, πώς το κάνετε αυτό. Ε, έχουμε κάποιες συνελεύσεις, συνήθως είναι τακτικές εβδομαδιές, τις καλούμε και ανοιχτά στις σελίδες μας. Ε, και κάθε μέρα είμαστε στις σχολέ, οπότε αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο εκεί πέρα και... Ερχόμαστε σε επαφή, α πούμε. Ναι, δηλαδή είναι σημαντικό όντω οι διαδικασίε μα να είναι ανοιχτέ, ότι δεν είμαστε κάποιο κλειστό σώμα ειδικών τη πολιτική, α πούμε, αλλά ότι οποιοδήποτε άτομο πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει κάπω και αν θέλει να αγωνιστεί και να οργανωθεί χωρί μεσαλλοβήσει και πάνω σε αυτά του άξονε που είπαμε πριν, εννοείται είναι ανοιχτά όλε οι διαδικασίε και μπορεί να συνεισφέρει ισότιμα. Ωραία. Ε, λοιπόν. Άρα είπαμε μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, πώς, ε, ε, αλλιώς είχαμε πει να ξεκινήσουμε, αλλά εχθές έγινε μια δράση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ε, θέλετε να μου πείτε δύο λόγια. Θέλετε, βασικά όχι, να διαβάσω ένα κομμάτι του τίτλου, γιατί μας, και εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Είναι τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας. Ε, ήταν μια εκδήλωση της Πριτανίας. Ε... Ναι, συμμετείχε και, και το... είχε μια θεσμική, ας πούμε. Ήταν και του Ιδρύμα ναι. Να. Και για πείτε. Πήγατε εκεί να μάθετε πώς να... <laughs> πώς να... <laughs> μπείτε κι εσείς... Ε, πώς να γίνετε και γρανάζι αυτού του Φυσίλες. καλού μηχανισμού. Ε, εμείς δεν πήγαμε με αυτό το σκοπό, φυσικά. Ε, στην εκδήλωση συμμετείχαν και τρεις ομιλητές της Motor Oil... Ε, οπότε αποφασίσαμε να παρέμβουμε μαζί και με άλλες συλλογικότητες του Πολυτεχνείου αλλά και αγωνιστά άτομα που είναι κοντά μας ε, θέλαμε να, να δείξουμε ότι και τη Motor Oil εταιρεία το πώς ε, συμμετέχει στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων τροφοδοτώντας με καύσιμα το Ισραήλ ε, με τη λαϊλασία της φύσης και τα εολικά τώρα... Η τελευταία εξέλιξη που ήταν στο μάτι που βγήκε και από τη δίκη, ότι ήταν πυροσβεστικές δυνάμεις στι εγκαταστάσεις της Motor Oil, που ήτανε στην κινέτα και δεν ήταν σε τόσο άμεσο κίνδυνο. Οπότε, αντί να είναι εκεί που χρειάζονται στο μάτι, περιφρουρούσαν τη Motor Oil. Ε, και θέλαμε λίγο να αναδείξουμε και αυτό ότι Έρχονται τα αφεντικά κάπως να μας δώσουν συμβουλές για το πώς θα μας εκμεταλλεύονται αύριο μεθαύριο ε, και όλο το κλίμα που ε, το πανεπιστήμιο στις σχολές μας και λοιπά καλλιεργείται στο φοιτητικό υποκείμενο του ατομικισμού, του καριερισμού. Ε, αυτά λίγο πολύ. Ναι, ναι, ουσιαστικά αυτό είναι ε, κάπω γι' αυτό είναι και καλό σημείο κίνηση τη κουβέντα, μάλλον αυτή η παρέμβαση. Επειδή αυτή η εκδήλωση συμπυκνώνει ίσω όλου του άξονε που θέλουμε να συζητήσουμε, δηλαδή τι, τι είναι ακριβώ το πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό, ποιε είναι οι λειτουργίε του και ποια υποκείμενα προσπαθεί να διαμορφώσει πούμε, για να μπορέσουν να εφητίσουν σε αυτό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πούμε, που εμεί λέμε. Τη επιχειρηματικοποίηση και του πανεπιστήμίου επιχείρηση. Όλο και περισσότερο χώρο μπορούν να πάρουν εταιρείε αυτό και ο λιγότερο οι, οι καταλήψει μα πούμε χώροι του εγγωνιζόμενου κόσμου και τα κτλ. και, ε, και επίση να διαμορφωθεί μια κουλτούρα του μικισμού και ότι εμεί εδώ είμαστε για να, να ανελεχθούμε κοινωνικά κάπω. Και το α, α και το Ω, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι το πώ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται το βιογραφικό μα, πώ θα εσωμετωούμε όσο πιο εύκολα γίνεται για να ανελθούμε καριερι... καριερίστικα στη δουλειά μας αργότερα. Ε, μέσα στο βιογραφικό σου θα βάλει ότι ήσουν σε αυτή την εκδήλωση <laughs> <με> <laughs> ότι έμαθε από τους ανθρώπους της <laughs> τη ποιο είναι το συνφέρμας, μα. πώς μπορούμε να προστατεύουμε τα μεγάλα αφεντικά τα οποία κάνουν δωρεές σε συγκεκριμένα εργαστήρια του ΕΕ, ναι, ναι. τα οποία παράγουν και έρευνα αλλά επειδή σε λίγο καιρό έρχεται και η εκπομπή μαζί με τους Research Critics και θα πούμε και εκεί και άλλα πράγματα. Καθένα τη σκοπιά του έχει να πει πολλά ναι, και ναι, αυτό έχει ναι, ένα ενδιαφέρον, ναι. έχει τρομερό μάλλον ενδιαφέρον γιατί τα πανεπιστήμια είναι ένα κομμάτι, είναι μία μικρή κοινωνία και δείχνουν πάρα πολλά για το πώς λειτουργούν και τα υπόλοιπα πράγματα σε αυτή μέσα. Ε, λοιπόν, εκεί τι παρέμβαση έγινε. Ε, η παρέμβαση που κάναμε εμεί ήταν να ανοίξουμε ένα πανό ε, που έγραφε κάπως συνοπτικά αυτά που είπε η Ιωάννη στην αρχή του άξονες της παρέμβασης. Ε, μοιράσαμε κάποια κείμενα και ε, διαβάσαμε τα κείμενα που είχαμε γράψει, στην στη, ώρα της εκδήλωσης. Ε, αυτό. Αν τα πω, από τον κόσμο που ήταν μέσα. Ε, όχι, ναι. <laughs> αλήθεια, όχι, αλήθεια. <laughs> <laughs> Οκ. Okay. Υπήρχαν φοιτητέ που είχαν πάει όντω να παρακολουθήσουν, ναι. Να. Wow. Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου φοιτητά φαινόταν να είναι. Εντάξει, Ή... ναι, είχε μία. Αλλά ουριακά εμεί από τη... Περισσότερες παρέμασης... άτομα ήμασταν. <laughs> Αλλά εντάξει, <laughs> είχε, είχε διάλυση. Δηλαδή, ο κόσμο όντω ασχολείται με αυτά και ενδιαφέρεται και έχει μία αξία, να πούμε, ότι κινητοπίρια να ενδιαφέρουν και τέτοιε εκδηλώσει. Οκ. Okay. Βλέπω κρεμάστηκε πάνω στην κεντρική πλατεία τη Πολυτεχνείου πολύ στα ξύλινα. Εντάξει. Ε, ναι. Τώρα πόσο θα μείνουν δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον ε, έγινε. Εκεί είναι γνωστό ότι ο αγωνιζόμενο κόσμο και στην Πολυτεχνιούπολη δεν αφήνει κάτι για εκδηλώσει χωρί την παρουσία του, εντάξει, κάποιε δεκαετίε τώρα. <laughs> Πάμε με τη μία να ξεκινήσουμε από το, από το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν η καταστολή των χώρων, η καταστολή των χώρων των εγκατελειμμένων χώρων στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου και επειδή να, το ιστορικό είναι μακρύ, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, εμείς πάμε τουλάχιστον σε αυτά που γίνανε πριν από το Δεκέμβρη ουσιαστικά, που ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μετά συνεχίστηκε, νομίζω, τον επόμενο μήνο, από ένα μήνα. Mm. Θέλετε να μου πείτε έτσι, κάπως ένα γενικό τι έγινε. Να. <συσχε> Βασικά, <συσχε> <συσχε> Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, ή γύρω, βασικά στα μέσα του Οκτώβρη, ε, βρήκαμε τέλεσίγραφα στους χώρους που έλεγαν ότι πρέπει να μαζέψουμε τα πράγματά μας γιατί ε, η Πριτανία, η διοίκηση, ετοιμάζει ε, εργασίες, ε, εργασίες αποκατάστασης. αποκατάστασης ναι. Ε, μετά εμείς αυτό το ανοίξαμε στον κόσμο, τρέξαμε κάποια πράγματα... ...κάναμε εκδηλώσεις, κάναμε κινητοποιήσεις, πορεία στην Πολυτεχνιούπολη... ...και υπήρχε ανταπόκριση. Ε, συγκεκριμένα, στη μία πορεία που ήταν και πολύ μαζική... Ε, ...μόλις κάναμε το γύρο, ε, ο Πρίταν εισέφερε μπάτζους κατευθείαν στην πλατεία για να μας διαλύσουν, βέβαια, εμεί παραμείναμε. Ε, μετά, μετά τις 17 Νοέμβρη... Ε, έγινε η πρώτη ένωση των χώρων. Ε, έσπασαν τα ρολά που, ήταν, που τους έκλειναν, πήραν τα πράγματα... διέλυσαν τα υλικά μας, ήταν πεταμένα παντού στην Πολυτεχνιούπολη... Ε, Εμεί μετά από αυτό πάλι τρέξαμε ένα πορεάκι στην Πολυτεχνείου Και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να παραμένουμε στου χώρου. Ήμασταν καθημερινά εκεί, κάναμε και εκδηλώσει. Ε, για ποιου χώρους λέμε. Λέμε για τον κατηγμένο από ο οποίο στέγαζε το αυτόνο χειμώνη ηλεκτρολόγων την Αυτόνομη Πρωτοβουλία Μηχανολόγων και το Research, το Αυτοδιαχειριζόμενο Κυρλικείο Μηχανολόγων και το κατηλυμμένο γραμμικό που ουσιαστικά ήταν το Αυτοδιαχειριζόμενο Στοίκη Πολυτεχνείου. Ε, ναι, και ουσιαστικά εμείς παραμέναμε στους χώρους. Δεν είχαμε βρει βέβαια τρόπο να τα κλείσουμε ε, ακριβώς, Οπότε μετά τα Χριστούγεννα, λόγω και της νέκρας που επικρατεί στο Ίδρυμα στις Διακοπές, γυρίσαμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Γενάρη και βρήκαμε τους χώρους πάλι ανοιγμένους από την Βρυτανία για αρχή, και μετά έγινε και μία επίθεση από μία φασιστική ομάδα, οι οποίοι διέλυσαν αρλοσχερός τους χώρους, δεν άφησαν τίποτα, Πετούσαν δυναμιτάκια, κατέστρεψαν τα πάντα. Ε, αυτό. Και κάπως ε, αναδεικνύεται πολύ ότι η Πριτανία και η διοίκηση ανοίγει και το δρόμο στους φασίστες γιατί και μετά τρέξαμε κινητοποίησει για αυτά που συνέβησαν και δεν υπήρχε καμία απάντηση, καμία κατά δίκη αυτού που συνέβη ή τίποτα πολίτως. Ναι, το, αυτό είναι το ιστορικό mm. ας πούμε, το, της εκένωσης. Ε, είναι αυτοί οι τρει κατλημμένοι χώροι. Mm. Βέβαια αυτό είναι στη συνέχεια όπω όπως πούμε, πριν, και στη εκένωση του ΣΤΚΙΟ της έδωσης 11, αλλά και το, των, των καταλήψεων του ε, κάτω Πολυτεχνείου στο κέντρο. Ε, και εκεί εκενώθηκαν οι καταλήψεις υπό την ίδια ε, Πρετανία, α πούμε. Ε, αυτό ναι Οκ, okay, το αυτοδιοχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου Το γκρεμίσανε και όλα ναι, Στην ναι. ιστορική αίθουσα 11 ε, γκρεμίσαν στην αρχή τείχους μετά ολοσχερός και γενικότερα εδώ να πω ότι ε, πριν από καιρό όταν εργασίες μέσα στην έθουσα 11 είχαν κάνει πολλές φορές καταγγελίσεις στην αστυνομία ότι βάζουν σε κίνδυνο ε, τη ζωή των φοιτητών γιατί αλλάζουν τα δομικά ενώ αυτοί γκρεμίσανε <laughs> ολόκληρο τέτοιο δηλαδή ε, ε, έχουμε καταλάβει ότι στοχεύανε χρόνια και στοχεύουν στην καταστολή τέτοιων χώρων έτσι, γιατί ε, αν μη τι άλλο φαίνεται και τι τους ε, ενοχλούσε και τι τους φόβιζε η δημιουργία και η χειραφέτηση και η ριζο ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου μέσα από, αυτές, ε, τις, ε, από αυτά τα κέντρα αγώνων να τα πω έτσι πολύ γενικά ε, τώρα με όλα αυτά τα καινούργια ε, είναι πολύ σημαντικό γενικότερα το, όλο αυτό το, το κομμάτι ε, της άμεση καταστολής όλων αυτών των χώρων. Ε, τα τελεσίγραφα τα έχουμε ακούσει και εδώ και καιρό από χρυσοχοήδες σε διάφορα τελεσίγραφα, να φύγουν όλες οι καταλήψεις, να διάσουν, ε, Βέβαια δεν λειτουργούν πάντα έτσι όπως ε, Πολλές φορές δυναμώνουν τον κόσμο του αγώνα. Αλλά εδώ να πούμε και κάποιε μικρέ λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Π.χ. για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνανε με στις γιορτές όλα αυτά ή όπως και τα γκρεμίσματα του ΑΣΟΥΠΟΥ του Τσέτσος 11 μέσα στο κατακαλό καιρό. Ναι, εντάξει, είναι πάγια τακτική αυτή. Δηλαδή, στο χρονικό περίοδο που νεκρώνουν τα πανεπιστήμια που δεν υπάρχουν άτομα εκεί λόγω των διακοπών είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να κάνει πολύ μεγάλες κατασταλτικές επιθέσεις. Ε, όχι αποκλειστικά βέβαια. Δηλαδή και τότε με το, με το στέκι τι πρώτες, πρώτες μέρες της εκένωσης είχαν έρθει πάνω πλυμπάτσης κανονικά μέσα στην Πολυτεχνούπολη. Σε λαμβάνε ένα άκυρο κόσμο. Είχε χτίσει και, και, και μια κοπέλα. Ε, και δηλα... Υπάρχει και σε βίντεο αυτό νομίζω. Yeah, ναι, ναι, υπάρχει. Δηλαδή εντάξει yeah. δεν είναι τόσο απόλυτο, αλλά ο, όπως να είναι... Δίνει μια παραπάνω ευκολία άμα είναι τελείω νεκρή η σχολή να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ε, και αυτό είναι πάλι τακτική και, και του κράτους. Πούμε, όταν θέλει να περάσει κάποιο νόμο, ειδικά όταν μιλάμε για τα πανεπιστήμια, συνήθως το κάνει σε περιόδους εξεταστικής ή διακοπών, που κάπως τα κλίματα είναι διαφορετικά, πιο δύσκολο θα ασχοληθεί ένας άνθρωπος ε, με κάτι τέτοιο όταν είναι σε διακοπές, για παράδειγμα. Οκ. Okay, ε, και να ρωτήσω ε, όλα αυτό okay, έγιναν αυτές τις η ε, πανεπιστημιακή αστυνομία υπάρχει. <laughs> ε. Ε, όχι. Δε, δε, δεν μπήκε ποτέ η πανεπιστημιακή αστυνομία λόγω και όλες των αντιστάσεων που, ε, των αντιστάσεων που ε, συνάντησε. Και αυτό αποδεικνύει κάπως βέβαια αυτό θέλει και μια προσεκτική ανάγνωση λίγο. Δηλαδή αυτό ήταν μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, μέσα σε ένα γενικότερο νόμο που περιείχε διάφορα άλλα πράγματα και απλά αυτό ήταν κάπω το επιστέγασμα. Και αλήθεια είναι ότι το φοινικό κίνημα τότε για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία το άνοιγε με πολλού όρου αιχμή το να μην μπουν μπασί σχολέ, που εννοείται είναι πολύ σημαντικό. Αλλά στη τελική το γεγονό ότι δεν έχει πιεστεί κιόλα αυτό παραπάνω από την πλευρά του κράτου, μάλλον δείχνει ότι αυτό. Μάλλον επικυρώνει κάτι, υπάρχει ω βιτρίνα περισσότερο, απλά για να περιφρουρεί μια συνολικότερη εικόνα και μια συνολικότερη κατάσταση εντό των πανεπιστημίων. Οπότε εννοείται είναι ε, μεγάλη, μεγάλη νίκη πούμε, αυτή η διεκδίκηση, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώ μετράμε τι νίκε μα και να μην υπερβάλλουμε και μην υπερεκτιμάμε κιόλα τι δυνατότητέ μα. Δηλαδή, OK εννοείται, καλό ήταν, ε. δεν, το, δεν είναι ερωτή η σημασία, αλλά αυτό κάπω να κοιτάμε το συνολικότερο πλαίσιο. Το συνολικότερο πλαίσιο είναι ότι ναι, okay, μπορεί να μην υπάρχουν σαν δύναμη μέσα, αλλά μπαίνουν κάθε λογής όποτε ναι. θέλουν. Ναι, Πράγμα ναι. το οποίο παλιότερα δεν γινόταν. Ναι, ναι. Δηλαδή, okay, πολλές φορές κάνουν το κράτος, κάνει τους υπολογισμού του, πάντα έχει το χρόνο με το μέρος του και άλλα πράγματα φυσικά. Και βλέπει πόσο μπορεί να πιέσει τις καταστάσεις Οκ, okay, θα έχουμε μόνιμο σώμα Αλλά με, ε, θα φέρνουμε κάθε λογής Για να προστατεύουν αυτό το μόνιμο σώμα Δηλαδή για να μην δέχονται επιθέσεις π.χ. Η πανεπιστημιακή αστυνομία Θα έχουμε τέσσερις μοιρίες ματ και όπ και κεδίας που θα μπαίνουν χωρίς να λογοδοτούν στην πόρτα. Στους υπαλλήλου που άλλοτε ήταν υποστηρικτικοί τους φοιτητέ και βοηθούσαν. Τώρα οι, οι μισοί και περισσότερο από, αυτοί, από αυτούς μπορούν να είναι ρουφιάνοι ή τσιράκια τους. Και οκ. Mm. Okay, τώρα θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τη δουλειά μας. Ε, ωραία πράγματα στην Πολυτεχνίου Πολύ. Και όταν λέμε Πολυτεχνίου Πολύ, μιλάμε για το, το Πολυτεχνείο. Έτσι γιατί όπως γνωρίζετε, για όσους δεν ξέρουν, ε, το Πολυτεχνείο κρατάει τιμητικά θα έλεγα και ιστορικά μόνο ένα τμήμα του κάτω στο Πολυτεχνείο στα εξαρχεία, την αρχιτεκτονική και όλες οι υπόλοιπε 7 ή 6, οι υπόλοιπες είναι 6 8 νομίζω, συνολικά πρέπει να είναι 9, 9. 9... Οι υπόλοιπε 8 είναι στην Πολυτεχνείοπολη στο κάμπους ε, η οποία βρίσκεται και απέναντι από Ο τη σχολή είναι. των ΜΑΤ ε, γενικότερα είναι πολύ ωραία ε, εκεί Λοιπόν, ε, πάμε να βάλουμε λίγο μουσική, μιας και είπαμε δύο-τρία πράγματα. Θα μπούμε μετά τα fact τώρα που έχουμε συζητήσει, θα μπούμε περισσότερο σε μια κουβέντα για τη σημασία όλων αυτών των πραγμάτων. Θα πάμε να ακούσουμε τη μουσική, την έχουν επιλέξει τα παιδιά, εδώ. Είναι πάντα η καλεσμένη DJ στο Παρία. Και θα πάμε να ακούσουμε... Δύο κομμάτια back to back, έτσι για να έχουμε λίγο χρόνο ε, θα ξεκινήσουμε αυτά τα δύο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε. Πόσο κόστιζουν τα θύματα, είναι όλα τα λάθη του κόπημα. Σχοιτονιέ βάζουν σύματα. Σωνθάνω του στρατόπεδα. Και μια μου ματόνει, ρουφάκι κουμππό και ο πόλεμο σκέμ στόματα, Κατά να τη μάθει του συγκινούν και πάνε μόνο να μην του μυρίζουν τα αυτώματα. Απαλά και τρέχω χαρτά, τρόκε στην πόρων και πιο χαρτά. Έχασα τα δέλφια μου μέσα στο εφέλλον. Μα με κάθε δεότητά. Οι φίλοι μου, δεν γίνει κανεί το κάσκι. Κάνε να μην είναι άνθρωποι στι δώρε και μια καρδιά που πηγάζει. ψυχία να ξανιτή. Αχώ και συμβιβάζμη Πάντα στην πρώτη γράμμα. Μέχρι στα μάτια, σου δάκρε που κνείγουν το θάνατο για ζωή πάντα θα γράφουμε για τους αόρατους και αυτούς που βρήκαν την πόρτα κλειστή Έχουμε το μέλλον αυτού του πλανήτη Στα χέρια και ο κόσμος σωστά γκρεμιστή ε. Πόσο κοστίζουν τα θύματα, πόσο τα λάθη μα, πόσα οι ζωέ μα Πόσο χάμενοι θα βγούμε εν τέλει, αν κλείσουνε προρεφώνε μα Πόσο μετράνε οι μας, μα, θα λαφγεί οι υπομονέ μας Περιφάνει για του άνθρωπου μα, για τι ιδέε και τις επιλογές μας Πόσο κοστίζουν τα θύματα, πόσο τα λάθη μα, πόσα οι ζωέ Πόσο χάμενοι θα βγούμε εν τέλει, αν κλείσουνε προρεφώνε μα Πόσο μετράνε οι πληγέ μα, θα λαφγεί οι υπομονέ μα Περιφάνει για του άνθρωπου μα, για τι ιδέε και τι επιλογέ μα Έγινε 25 στα 15 Γράψαμε χιλιόμετρα τόσα που έγινε. Μάνα μα δευτεροί ασφαλτός Απ' τα 15 στο πάρκινγκ ακούγαμε. Ραπιασχολείο σχολείο, Τροπή όσου κάναν τον πρώτο μα έρωτα. Να του θεάματο. Τώρα θα έχει πάντα να πει όσο υπάρχουν γαίμοι. Όσο τα χαμένα παιδιά γράφουν στίχους με στόχο να σπάσουνε τη φυλακή. Εμεί οι αυτοί μα πήρανε έναν και δε μα που γίναμε τόσοι πολλοί. Να γίνουμε εμπόδια στον κόσμο που χτίζουν. Στα του τη μεταροχμή. Ακόμα απρόβλεπτα, ακόμα αυθόρμη και ακόμα περιφρονημέν. Ακόμα ρομαντικοί και ασκαιροί που βίων με μια σου Η μοίρα μας πρόκει και όλα προετοιμασμένη Κυρνάμε στις πόλεις χαμένοι και ο κόσμος γυρίζει όταν επιμένει Πόσο κοστίζουν τα θύματα, πόσο τα λάθη πόσα ζωέ μα Πόσο χάμενοι θα βγούμε εν τέλει, αν κλείσουν οι προρεφώνε μα Πόσο μετράνε οι πληγέ μα, τα λαθηκοί υπομονέ μα Περιφάνει για του άνθρωπου μα, για τι ιδέε και τι επιλογέ μα Πόσο κοστίζουν τα θύματα, πόσο τα λάθη μα, μας ζωέ μα Πόσο χάμενοι θα βγούμε εν τέλει, αν κλείσουν οι προρεφώνε μα Πόσο μετράνε οι πληγέ μα, τα λαθηκοί μα Περιφάνει για του άνθρωπου μα, για τι ιδέε και τις μα Η de επιχείρηση για Ces militants sont considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous surveillance, surveillance, surveillance. Leur communication et leurs déplacements sur les zones de manifestation sont attentivement scrutinés. Αν από κόκκινο και πλένε τι γειτονιέ μα. Το κράτο έτοιμάζε τι φτιέλι μαπάσει πλατείε, Αστευγα και στι σχολέ μα αλλά θα Αλλά τυχιώνουν οι γραφείε μα παιδιά της κρίσης, με πόνο στα πόδια και καταφύξει. Με εξώσει κλινέφισ και απολύσεις πωλήσει. που φτιάχνω τι παρατήσει και τη φόλα, οι από την πόρα η κονσυν, sous grenade défensive. On ira hurler, du sang plein, les όλοι Προσπαθούν να πάρουν νανάσα από τις χαραμάδε. Γι' αυτό ανθίζουν οι αντιστάσει απέναντι στου φωνιάδε. Γι' αυτό ακόμα απέναντι στου δελτάδες Οι φίλοι μου έχουν για πατρίδα του τα ζόρια. Ζωγραφίσανε το μέλλον με στάχτες από τη μόρια. Θα και ο Αθήνα, κέντρο Βικτόρια. Κουβαλάμε ιστορίε και στα πόδια μα de regards qui en silence. Des étudiants qui font la cour leur Les salariés pas salarias la rue j'ai vu des pères de famille craqué des anciens de leur statut pour étouffer πολλέ του με αποτέλεσμα τη σύλληψη του να πω ότι Είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων από αυτό αν J'ai te qu'il faut pas voir quand tu t'attardes tard le soir. Je baisse qu'il le tracta les rouleux dans les couloirs, je défonce des et des caméras, des poteaux pété, des pas pas les cacher. Je qu'il faut pas voir quand tu t'attardes le soir. Je le tracta les dans les couloirs, J'ai des et des pas pas les te ça t'es pas με το θάλασσα, στο του Γιάννη ε, και η Ιωάννα από αυτόνομο σχήμα ηλεκτρολόγων και αυτόνομη παρέμβαση μηχανολόγων Πρωτοβουλία Έλεγα θα κάνω κάπου το λάβος, έρχεται Λοιπόν έχουμε πει κάποια πραγματεύες τώρα είπαμε για την παρέμβαση χθεσινή σας και ολάς φρέσκια υπό την αιγίδα πολιτισμού της Motorola, πώς να μάθετε πώς να γίνετε καριερίσεις, πώς να πατήσετε πάνω σε πτώματα, πώς να κερδίσετε, πώς να βγάλετε λεφτά, γιατί μόνο αυτό έχει αξία στη σημερινή εποχή και όχι να είμαστε μαζί με τους ανθρώπους που τους πετάνε από τα σπίτια τους, όχι μαζί με τους ανθρώπους που τους βομβαρδίζουν από το βράδυ στο πρωί. Και βλέπουμε ότι σε συνέχεια μας είπατε για τις τελευταίες τουλάχιστον εκενώσεις των κατηλημμένων χώρων. Ε, μία Πριτανία ε, η οποία σίγουρα ε, συζητώντας το μαζί με υπουργούς ε, παιδείας και όλα αυτό το, το καταπληκτικό συφέτο... Ε, Θέλουν να καταστήνουν αυτέ τι φωνέ. Δεν έχουν να πούνε έτσι αλλιώ κάτι άλλο, αυτή την περίοδο. Μόνο να πλασάρουν ασφάλεια και τάξη ε, στα πανεπιστήμια. Να μπορούν οι δαπείτε να κάνουν εύκολα τι business τους ε, και να μην του βλέπετε ποτέ και ξαφνικά να εμφανίζονται πολιτικοί με 7 πτυχία και να μην τους έχετε δει σχολέ σα, <laughs> γιατί αυτό είναι γνωστό στι σχολέ. Ε, είπαμε τι έγινε στου κατηλημένου χώρου. Μάλλον αυτοί οι χώροι. Πάντα φοβίζανε ε, την εξουσία, φοβίζανε το κράτος και το κεφάλαιο που δεν μπορούσε να αναπτύξει ε, μέσα στις σχολές πολλά πράγματα. Ε, και τώρα ήρθε η στιγμή να, να πούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι και εγώ προσωπικά και πω συναισθηματικά πολιτικά ζώντας και εγώ χρόνια στην Πολυτεχνιούπολη και πολιτικά δραστηριο... είχα τη δραστηριότητά μου στο ραδιόφωνο τότε το αυτοργανωμένο ε, κατανοώ και μπο θα μπορέσω και εγώ να, να είμαι στην κουβέντα θα ακούω μόνο εσάς, ε, αν με αφήστε φυσικά <laughs> ε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τη σημασία αυτών των χώρων σε όλο του στο, το εύρος. Ε, και όπως θέλετε, ξεκινάτε και το κουβεντιάζουμε γενικότερα μαζί. Ωραία. Ε, μπορώ να ξεκινήσω για τον Σωτηρίου που συμμετείχαμε ενεργά σε αυτόν. Ε, ήταν πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε μια κατάληψη που στέγαζε και τα σχήματα. Κάναμε διαχρονικά διάφορες δράσεις. Το 2013, πούμε πούμε, ήταν... Πολύ σημαντικό για το κίνημα ενάντια στην απόλυση των διοικητικών. Ε, Στον COVID γινόντουσαν συλλογέ τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη. Ε, κάναμε διάφορε αυτομορφώσει και πιο ε, πράγματα ψυχαγωγικά, α πούμε, ρεμπέτικα γλέντια, μπαρ, ε, συλλογικά διαβάσματα, γιατί. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η εξεταστική δεν είναι ένα πράγμα ατομικό. Πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να, να διαβάζουμε και να βοηθάμε ο ένα στο άλλο. Ε, ναι, και ας πούμε μέχρι και πέρσι ο Παπασοτηρίος στέγαζε σχήματα που συμμετείχαν ενεργά στο φοιτητικό κίνημα. Που όλα αυτά ε, πάει ενάντια στους νόμους που θέλει να περάσει το κράτος, στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο και τους ενοχλεί. Γι' αυτό και ήθελα να τα εκενώσουν. Τώρα για το αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο μηχανολόγων μπορεί να πει και ο Γιάννης ή να προσθέσει. Και... Ναι, ναι, μπορώ να πω κάποια ειδικά πράγματα αφού ξεκινήσαμε με τις ειδικές πούμε, περιπτώσεις των καταλήψεων στη Πολυτεχνιούπολη και μετά κάπως πιο γενικά για τις καταλήψεις. Ε, το, και το αυτοδιαχειριζόμενο κοιλικείο μηχανολόγων είναι προπαντός πούμε, ένα κοιλικείο, δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτό, πολύ κοινωνικό στον κόσμο ε, όλων των σχολών, κυρίως των μηχανολόγων κιόλας που ήταν εκεί πέρα σε αυτό το κοινωνικό χώρο. Ε, ουσιαστικά ήταν σε πραγματικότητα ένα αντιπαράδειγμα ζωντανό το ότι μπορεί να οργανωθεί και κάπω αλλιώ, ο κόσμος, δηλαδή, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ήταν ένα λειτουργικό κηλικείο με νερά, καφέδες και τα λοιπά, το οποίο δεν είχε κάποιον εργολάβο και ότι ήταν από τους φοιτητές για τους φοιτητές, είναι ένα αντιπαράδειγμα ότι δεν χρειάζεται ο νόμος της αξίας, ο νόμο του κέρδους πούμε, και τις μισωτή εργασίας και τις ατομική ιδιοκτησίας να διέπει κάθε μορφή τη ζωής μας, ότι αυτό δεν είναι... Κάποια, δεν είναι ένα, μια φυσική κατάσταση, αλλά ότι είναι μια ιστορική κατάσταση εδώ και 250 χρόνια περίπου και δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Και ήταν η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ξεκολουθήσουν να είναι έτσι τα πράγματα. Και παίρνοντα αυτή την πάση, α κάπω πιο γενικά για τι καταλήψει, με αυτό που είπε και όλες η Ιωάννα στην αρχή για τον Παπασφατηρίο συγκεκριμένα, ήταν κάπω μια, μια αποκριστάλλωση και ένα, μια υλική υπόσταση και. Ε, ας πούμε των αγώνων που υπήρχαν και έτρεχαν εκείνη τη στιγμή στο, στο Πανεπιστήμιο δηλαδή το ότι ο Παπασοτηρίου ιδρύεται και καταλαμβάνεται κάπου χρονικά μαζί με τον αγώνα των διοικητικών και τις απεργίες διαρκίας ας πούμε και των καταλήψεων όσο μπορούσε να γίνει τότε δείχνει ότι ε, οι καταλήψει πέρα από το οργανωτικό κομμάτι στα κινήματα αποκρισταλώνουν και μια σχέση στον ταξικό ανταγωνισμό, κάπω όταν μιλάμε για τα πανεπιστήμια, όπω αυτό εκφράζεται στα πανεπιστήμια. Και αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να καταλάβουμε και την επίθεση τώρα. Ότι όταν υποχωρούμε κάπως στο κίνημα, αυτό το βιώνουμε και υλικά στου χώρου του κινήματο που υπάρχουν εντό των σχολών μα. Κάποτε είχαμε τα πάνω μα περισσότερο, ας πούμε, πλέον κάπω λιγότερο, οπότε αυτό το βιώνουμε και υλικά. Αλλά συνολικά ας πούμε οι καταλήψει ήδη στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην πραγματικότητα αρχίζουν να έχουν μια υπόσταση ως μορφή διεκδίκησης αρχικά είτε στα πανεπιστήμια είτε σε σχολεία και αργότερα αρχίζουν να υπάρχουν και μόνιμες καταλήψεις στέγης ας πούμε που αυτές ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τη συγκρότηση του αΑ του ευρύτερου αντιξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κιόλας η αντικουλτούρα και η ύπαρξη των καταλήψεων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση αυτού του χώρου και έδωσε και πάρα πολλά στον πολιτικό διάλογο που υπάρχει, αλλά και συνολικότερα. Οπότε εννοείται υπάρχει πολύ μεγάλη αξία και γι' αυτό πρέπει να επαρασπιώμαστε όλε αυτέ τι καταλήψει, επειδή είναι οι υλικέ δωμέ μα είναι εκεί που εργανομόμαστε, ειδικά, άμα λέμε ότι δεν έχουμε κάποιε αυστηρέ και ασθενέε ορολεκτέ δομέ. Η στην πραγματικότητα η διάρκεια και η συνέχεια στον χρόνο εξασφαλίζεται μέσα από τι μόνημε δομέ μα που έχουμε, που ο δικό μα χώρο έχει τι καταλήψει, α όπω υπάρχουν οι οργανώσει τα, τα κόμματα α πούμε κυρίως σε άλλους χώρους εμείς ε, έχει μια αξία πούμε, και οργανωτική η ύπαρξη των καταλήψεων κάπως αυτό μετά μπορούμε και πιο συγκεκριμένα αλλά πιο γενικοποίηση okay. ε, ναι ε, ε, εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι γιατί λέγοντας για όλα αυτά ε, έχοντα πει και προηγουμένως Ότι έχουν κατασταλεί πλέον αυτοί οι χώροι Είναι διαλυμένοι, έχουν σπάσει τις πόρτες Έτσι δεν είναι ναι, ναι. Τα έχουνε διαλυ... ναι, ναι Είναι πολύ δύσκολο να ξανακλείσουν κάπω να γίνουν διαχειρίσιμα ε, Με κάποιους τρόπους ε, Από την άλλη Εμείς πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά του, του νομίσματος πάλι το πάμε στο τέτοιο ε, Ότι... Πάνω απ' όλα ε, έχουν μια τεράστια, όπως είπε, σημασία ε, ως ε, μέρη αυτά. Από την άλλη, το σημαντικό είναι οι συντροφικέ σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό, ναι. ε, και όσο παραμένουν αυτές, θα, τα ντουβάρια πάντα είναι σημαντικά. Ε, πάντα είναι... Ε, απλά αυτό που μένει είναι ότι όλα αυτά ε, τα συγκρατούν μετά οι σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή... Όταν οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει και ήδη έχει μπει ο ιός ε, της, ε, της άρνησης, ε, το να μην πούμε ότι οκ, okay, δεν θα φιλήσουμε το χέρι του μότοροιλ ή ότι δεν θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, όσοι παραμένουν οι συντροφικέ σχέσεις και είναι δυνατές, θα υπάρξουν πάλι στον χώρο τους και στον χρόνο τους αντίστοιχα εγχειρήματα. Μπορεί να μην είναι συγκεκριμένα μια πολύ μεγάλη κατάληψη, γιατί το περιβάλλον και οι συνθήκες αλλάζουν. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να παραμείνει κάτι. Ειδικά όταν ε, θέλει το κράτος ε, να το περιφέρει ω το μεγάλο το επίτευγμα των τελευταίων καιρών. Δεν έχει να πει ναι. τίποτα άλλο. Π.χ. απλά πράγματα, κρυβαίνουν όλα, ε, τρόφιμα, ε, στέγαση, ναι, τα πάντα, δηλαδή είναι τραγικά. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι, οκ, okay, δεν είναι πλέον άνδρο ανομίας, έτσι, <laughs> γιατί ήταν άνδρο ανομίας αυτά. Γινότησαν πράγματα τρομερά και τα πράγματα που γινότησαν πια ήτανε. Ή οι φοιτητέ να βοηθάνε τους απολιμένους υπάλληλους του Πολυτεχνείου, να είναι εκεί για τον COVID και πριν τον COVID να βγαίνουν συσήτια για τον κόσμο, να πηγαίνουν να κάνουν παρεμβάσεις στους πληστηριασμούς που γινόντουσαν στις κοντινές περιοχές. Δηλαδή εκεί, εκεί, στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται όντως γιατί... Την αλληγύη δεν πρέπει να την δίνεται απλόχειρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάει και το λαμβάνει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να το βάλω και αυτό για να βάλω και λίγο το πιο αισιόδοξο κομμάτι ότι πάντα οι συντροφικές σχέσεις είναι εκεί και σίγουρα ε, όσο σπέρνουν καταστολή ε, θα θερήσουν σίγουρα... Κάτι άλλο. Οργή, <χει> αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ναι. Και αλλάζει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι το γεγονό ότι αυτή είναι η κατάσταση τώρα, ας πούμε, συνολικά που βιώνουμε. Δεν πάει να πει ότι είναι, αυτή θα είναι και για πάντα η κατάσταση. Δηλαδή, όπως μπορεί το, το κεφάλαιο καπιταλισμό και το κράτος του να αλλάζει τα εποκείμενα και να τα βολεύει κάπως όπω θέλει, σε πραγματικότητα μονίμως θα... Θα φτιάχνει τους ανθρώπους που θα τον ατρέψουν εν τέλει. Δηλαδή από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει ποτέ ό,τι και να κάνει. Και κάπως συμπληρωματικά σε αυτό με τις συντροφικέ σχέσεις έχει όντως πολύ σημασία να το αναδεικνύουμε. Και ένα σχήμα λόγου που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ είναι ότι μέσα από τις καταλήψεις υπάρχει από τη μία... Η πτυχή τη καταστροφή του παλιού κόσμου, του κεφαλαίου, τη αξία των πορευμάτων, τη μισωτή εργασία και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά παράλληλα υπάρχει και η δημιουργία. Δηλαδή είναι όντω πολύ δημιουργικέ δομέ, οι καταλήψει μέσα σε αυτέ. Δημιουργούμε νέε συντροφικέ σχέσει. Μέσα από αυτά προωθούμε μια διαφορετική κουλτούρα ας πούμε, και μια εναλλακτική στο, στον καπιταλισμό και στα κυρίαρχα πρότυπα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πέρα από τις αρνήσεις που προωθούν να υπερτονίζουμε και τις, όλες, το δημιουργικό κομμάτι του τέλους πάντων. Είναι, μπορούμε να το πούμε αυτό ότι υπάρχουν τρομερά πράγματα έχουν δημιουργηθεί μέσα στις καταλήψεις και συγκεκριμένα στους πανεπιστημιακού χώρους γιατί άμα πούμε και για τα υπόλοιπα από Βίλα, Μαλίας μέχρι οτιδήποτε Μιλάμε για, μια, για ένα τεράστιο πολιτιστικό και πολιτισμικό ναι, γεγονός πάντα. Πράγματα τα οποία ε, μέχρι και οι νεοφιλελέδες τα βλέπαν ως τρέντι και wow, και να γίνουμε και εμείς Βερολίνο. Mm. Ε, τα λέμε εμείς ότι αυτά ήταν εναλλακτικές ε, πραγματικότητες, Να το πω έτσι πολύ... Ε, πολύ σουρεάλ γιατί πλανσάραμε και άλλο τρόπο, από άλλο τρόπο διασκέδασης μία διασκέδαση η οποία τη εμείς, τη μουσική μας το τι η μουσική θα παίξει το μπαρ το οποίο δεν θα το έβγαζε κάποιος Τα λεφτά θα πηγαίνανε για κάποιον ε, άνθρωπο που τα χρειαζόταν, κάποιο σύντροφ, κάποια συντρόφισα η οποία ε, είχε συλληφθεί σε μια απορία Δηλαδή αυτό είναι τόσο κομβικό και τόσο σημαντικό το υπήρξε, ότι, ότι υπήρξε εναλλακτική ε, στην διασκέδαση το να πηγαίνει ο κόσμος στα πάρτι που γινώσαν στην Πολυτεχνείο κάθε Σαββατοκύριακο, από το να πάει στο κάθε κλαμπ με είσοδο, ε, με face control και όλο το, σε όλο αυτό το σύστημα το τη κατάθλιψης και τη μιζέρια ε, της εικόνας, ε, πήγαινες κάπου, μαζί με τα φρικιά, γιατί φρικιά θεωρούσαν ε, τους υπόλοιπους που, <laughs> αυτούς που συχνάζαν σε τέτοια στέκια, που μπορείς να εκφραστεί πιο ελεύθερα. Ε, και αυτή είναι μία έκφανση μόνο η πολιτιστική και η πολιτισμική. Αναλύσατε πολύ καλά τις, ε, κινηματι... Sorry. Τι, τα κινηματικά, δηλαδή το πώς μπορούσες μέσα ε, και, ε, και θα προσθέσω πάλι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, πώς αυτά ήταν σαν πανεπιστήμια μέσα τα πανεπιστήμια. Δηλαδή ε, η αυτομόρφωση, τα διαβάσματα μαζί, το ότι θέλουμε να φτιάξουμε π.χ. ένα ραδιόφωνο, θα μάθουμε όλοι μαζί να φτιάχνουμε πώς γίνεται. Θα μάθουμε να αστείνουμε ένα σερβερ, θα μάθουμε όλοι, πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα μέρη ήταν πανεπιστήμια μέσα στα πανεπιστήμια και πολλές φορές δίνανε πολλά περισσότερα από το ίδιο το πανεπιστήμιο με τη στήρα, τη γνώση, την εξειδίκευση, όλο αυτό. Ε, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες σίγουρα για το τα πόσα πράγματα μπορεί να βγάλει μια κατάληψη για το πόσο σημαντική. Ε, και θα πω και ένα τρίτο. Ε, από πότε είχε να γίνει βάψιμο από φασίστες ε, στην Πολυτεχνιούπολη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έγινε όταν ε, καταστάλθηκε από την Βρυτανία, Δηλαδή, είδαν ότι βρίκανε χώρο, ε, υποκείμενα τα οποία... Δεν είχαν ποτέ χώρο έτσι, Σε αυτές τις σχολές Τουλάχιστον του Πολυτεχνείου Γιατί Έχουμε ξαναδεί σε άλλε σχολέ, π.χ. στο Παπί, ε, που έτσι είναι, ήταν λίγο πιο κοντά. Πολλέ φορέ τα κομματόσκυλα, όταν είχαν ακόμα και το οικονομικό τους, ε, ήταν οικονομικά πολύ καλά. Πέρνανε μπράβου, ε, μισθούσαν χούλιγανους κάνανε διάφορα τέτοια. Αλλά στην Πολυτεχνιούπολη δεν το είχαν καταφέρει αυτό ποτέ να έχουν, γιατί ο κόσμο το αγώνα. Και φοιτητικές και κάποιες φοιτητικέ παρατάξεις τη κοινοβουλευτική αριστεράς δεν, δεν το κρύβουμε αυτό Ήταν πάντα απέναντι Με τον τρόπο το καθένας εντάξει, okay. ε, Τώρα ε, μέχρι και οι φασίστες γράψανε στην κεντρική πλατεία τη πολυτεχνίου ε, Και μην το παίρνετε βαριά Ενώ ότι το ένα φέρνει το άλλο Προφανώ και το είπατε πολύ σημαντικά το ότι Φυσικά, δεν καταδικάσανε κάτι τέτοιο ε, που σε ό,τι άλλο γινόταν ε, σε σχέση με τα στέκια τι καταλήψει για, για την την η οποία μπορεί να είναι από μια οργανωμένη, μπορεί να είναι και του δεν ξέρεις. Έτσι. Ε, ε, πότε δεν ξέρεις ποιος. Ε, λέει πάρα πολλά. Ε, θέλετε να σχολιάσουμε ποτε δεν ξερεις ποιο. λεει παρα πολλα θελετε να σχολιασουμε κατι mm. Μπορούμε να πούμε, ίσως, για, για τι γίνεται επίθεση κάπως θες, πιο συγκεκριμένα. Ναι. Να ναι. Πείσει... Ε, ναι, γίνεται επίθεση, διότι μέσα από τις καταλήψεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν, δημιουργείται ένα κέντρο αγώνα ενάντια στο πανεπιστήμιο που θέλει κάπως το κράτος να, να, δημιουργεί, να δημιουργήσει. Δημιουργεί ήδη, βασικά, το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που... Ας πούμε, η έρευνα γίνεται για το κεφάλαιο, για καμία κοινωνική ανάγκη. Τα εργαστήρια είναι, οι ερευνητέ είναι οι υποδομές είναι κατεστραμμένες, αλλά ταυτόχρονα όλο και μπαίνουν εταιρείε στα, στα μεταπτυχιακά προγράμματα και τώρα υπάρχει λόγος για να αρχίσουν να γίνονται διπλωματικές σε συνεργασία με εταιρείε. Ε, Επίση είναι πολύ σημαντικό ότι ερευνητικά γίνονται για τη συνοριακή βία, ε, για την καταστολή των αγώνων, όπως το Ingenius και το ε, Ανδρομέδα. Ναι. Ε, και σε όλους αυτούς τους χώρους, από πάντα, γινόταν ένα αγώνας ενάντια σε αυτά. Πολλές φορές κερδισμένος, άλλοτε... Πάντα έβγαινε ένα λόγος ενάντια σε αυτό. Ε, και προφανώς <coughs> δεν γινόταν να το αφήσουν αναπάντητο. Οπότε δεχτήκαμε επίθεση. Αλλά πάλι όπως είπαμε και πριν εμεί παραμένουμε. Οι αγώνες ενάντια σε όλα αυτά γίνονται και δεν θα σταματήσουν. Είτε μας διώξουν από μία είτε από δέκα καταλήψεις. Ναι αυτό, αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο όπως θέλει να διαμορφωθεί το Πανεπιστήμιο ας πούμε το οποίο ε, και το ίδιο θα κάνει τις δικές του δουλειές για να παράγει άμεσα υπεραξία και κέρδος από την εκμετάλλευση της εργασίας εντό του είτε που θα κάνει όλο και περισσότερα ανοίγματα προς το ιδιωτικό κεφάλαιο ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα πεδίο επένδυσης οπότε είναι πολύ λογικό να θέλει να ξασφαλίσει το κράτος ότι θα είναι ένα ασφαλές πεδίο επένδυσης. Πώς θα πεδίο επένδυσης πρέπει να πει χωρίς αντιστάσει. Άρα χωρί αντιστάσει πρέπει να πει χωρίς κατελημένους χώρους, ας πούμε. Ε, αυτό, εμείς αυτό θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είναι τόσο η αντωνυμανία με το να μιλάει για την παραβατικότητα και την ανομία στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Είναι μια συνολική κίνηση την οποία θέλει να ε, κάνει το κεφάλαιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και συνολικά. Δηλαδή, αυτή είναι η κατεύθυνση του παγκόσμιου κεφαλαίου και απλά στην Ελλάδα παίρνει αυτή την έκφανση επειδή όλα είναι ένα φύγημα που πιάνει. Άρα εννοείται αυτό το χρησιμοποιεί και το όσο μπορεί ας πούμε, ο κάθε υπουργός και το κάθε φερέφωνο ε, τη κρατική πολιτική. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό και να πάρουμε μια ανάσα... Συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές Πάμε από τα κάτω προς τα πάνω Και επιστρέφουμε σε λίγο Γιατί συνέχεια λοιπόν, Πάμε για λίγο μουσική 150. Ο Τζέιμς Τζόης θα μετενσαρκωθεί σε Κινεζάκι το έτος 2.124. Ο Τόμας Μάν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό... Σε θα διαβάζετε στα στρέψαμε στο στούνδιο του Red Reboot. Ε, ακούτε την εκπομπή Παρία, όπω κάθε Παρασκευή στι 8 με 10. Υπενθυμίζουμε εδώ: η εκπομπή Παρία ε, είναι εδώ. Ε, συζητά, μιλά, καλεί κόσμο και κάνει θεματικέ για διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που τα θεωρεί ότι αξίζει να τα επικοινωνήσει ε, και, ε, ή ε, μα φαίνονται ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Θέλει να τα αναδείξει. Ε, σήμερα μιλάμε με δύο άτομα, τα οποία είναι μέλη της ε, Αυτονομής Πρωτοβουλίας Μηχανολόγων και του Αυτονομού Σχήματος ηλεκτρολόγων και τα δύο αυτά είναι ε, από την ε, Πολυτεχνιούπουλα, από, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μάλλον. Κάτι πριν ε, μου διέφυγε, νομίζω με συμπληρώσατε για τις 8 σχολές ε, που είναι κάτω, που είναι πάνω μάλλον, ότι είναι αποκεντρωμένες. Ναι, ναι. Πιστεύετε ναι. ότι είναι σημαντικό αυτό για τον κόσμο που θέλει να αγωνιστεί σε αυτά. Ε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάπως το να πάνε το κάμπους εντελώς εκτός του κέντρου προσπαθούν έτσι πάλι να καταστήλουν τους αγώνες και να μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα σε εισαγωγικά. Ε, και, α πούμε, και τη μια σχολή που είναι στο Κάτω Πολυτεχνείο εκεί δέχονται τεράστια επίθεση και με τις εκενώσει όλων των κατηλημένων χώρων. Στο κτίριο Γκίνι έχει ανοίξει ο πάλι παρέμβαση εργολάβου. Ε, δέχονται αλλά πάλι λαλοκάουτ σε κάθε εκδήλωση, σε οτιδήποτε κινηματικό πάει να συμβεί. Και αυτό άλλη μια φορά που το πώς με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας καταστήλουν. Λοιπόν, τι θέλει η κυβέρνηση από τους φοιτητέ τελικά? Hey, η κυβέρνηση, ας πούμε, εννοείται ως φορέας του, του, του σχεδιασμού του κεφαλαίου, θέλει αυτή τη στιγμή κάπως να αντιμετωπίσει τη κρίση που περνάει κάθε καπιταλιστικό θεσμός. Ένας από αυτούς είναι και το πανεπιστήμιο, ας πούμε, και από τους... Ένας από τους τρόπους που προσπαθεί να το κάνει αυτό είναι, όπως είπαμε πριν, κάπως το σχήμα που προσπαθεί να φτιάξει, να είναι του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Ότι εμείς εδώ πέρα έχει αυτό το οικονομικό κομμάτι που κάπως αναλύθηκε, αλλά για το υποκείμενο ότι πρέπει να είναι κάποιοι φοιτητές που πρέπει να πάνε σχολές τους, να μην νοιάζονται πολύ για το τι συμβαίνει έξω από τη σχολή ή τι συμβαίνει στη κοινωνία, να είναι να ασχολούνται μόνο με το διάβασμά του, να πάνε το πτυχίο του και να γίνουν καλοί εργαζόμενοι αργότερα. Δηλαδή, κάπω αυτή η εμπέδωση τη λογική του κεφαλαίου και του καλού τη επιχείρηση μέσα στον ίδιο τον εργαζόμενο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σχήμα που εμεί προσπαθούμε να το αναδείξουμε όσο μπορούμε: Ότι το, ο καλό άνθρωπο, α πούμε, αυτός που αξίζει να είσαι, είναι ένα άνθρωπο αφοσιωμένο στη δουλειά του, στην καριέρα του, στον εργοδότη και στην επιχείρηση στην οποία δουλεύει. Και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολύ νόημα, δηλαδή δεν χρειάζεται να ασχολήσει με αυτά. Και αυτό παίρνει διάφορες εγφάνσεις, οι καταστολήσεις που πούμε, είναι μία από αυτές. Ε, γιατί θα μου εξηγήσετε τώρα, γιατί δεν θέλετε πέμβητες και γιατί δεν θέλετε την ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει έρθει για να δώσει, να αναπτερώσει, να δώσει άλλα φώτα, να δώσει χρηματοδότηση, γιατί δεν θέλετε λεφτά από ιδιώτες. Γιατί δεν θέλετε να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικά να, πάρετε, να πάρουν λεφτά, να υπάρξουν καινούργια εργαστήρια. Ε, γιατί δεν το θέλετε αυτό. Γιατί είναι προφανές ότι αυτό το μόνο, στο μόνο που αποσκοπεί είναι εν τέλει η κερδοφορία του κάθε επιχειρηματία, του κεφαλαίου σπουμα πούμε, και όχι στο πώς η γνώση θα είναι για τις κοινωνικέ μας ανάγκες, για το να μάθουμε κάτι όντω που μας ενδιαφέρει, θα είναι απλά μόνο για το κέρδος τους και με τις ανάγκες του κεφαλαίου, ας πούμε, το οποίο για μας δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν το... Να. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή... Το, το πλαίσιο της κουβέντας, τη κουβέντα τίθεται έτσι όπω μπήκε τώρα, ότι θα έρθουν οι επενδυτέ και οι εταιρείε και απλά θα δώσουν τα χρήματα που λείπουν από το πανεπιστήμιο. Στην πραγματικότητα, αυτό πρέπει να αναλύσουμε κάπω, ότι δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει η αόριστη ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται εντό του. Και ίσω έχει περισσότερο νόημα να το πει αυτό και το research στη δικιά του εκπομπή, α πούμε, αλλά μπορούμε να πούμε και δύο πράγματα ότι ε, αυτό που συμβαίνει και ο ομανδίας υπό τον οποίο έρχεται να πλασαριστεί η ιδιωτική και η επέλαση ολοκληρωτική του κεφαλαίου μέσα στα πανεπιστήμια, είναι για να καλύψει ακριβώς αυτό, αυτή την έλλειψη του κρατικού προπολογισμού. Δηλαδή, κανείς πλέον δεν το αρνείται αυτό. Όντω δεν. Το κράτος δεν δίνει, τουλάχιστον με τους παραδοσιακούς τρόπους χρηματοδότησης, τα χρήματα που έδινε παλαιότερα σε μια προηγούμενη περίοδο, ας πούμε, και εποχή του Πανεπιστημίου. Και μέσα σε, αυτό το, μέσα σε αυτή την κατάσταση έρχονται οι επενδυτέ ως οι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται από τις πολιτικές επιλογές και τις πρακτικές του κράτους ε, από, από μόνο του, δηλαδή. δηλαδή. δημιουργεί το πρόβλημα και πλασάρει τη λύση. Επίσης, ε, λέμε ότι μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε τον στρατό να μετατρέπεται στον κυριότερο επενδυτικό βραχείο να του κράτους προς το Πανεπιστήμιο εκεί που τα δίνε κατευθείαν ότι το Πανεπιστήμιο έχει τόσους ακταίους έχει τόσες αίθουσες, έχει τόσα κόστη άρα εγώ ως κράτο, δίνω αυτά τα χρήματα για να καλύψεις ανάγκες στο Πανεπιστήμιο πλέον αδιαφορεί γι' αυτό και λέει εγώ ως κράτο χρειάζομαι να Παράξω αυτά τα πράγματα. Θέλω ας πούμε, να επεκτείνω τη βία που ασκώ στα σύνορά μου. Οπότε πρέπει να αναπτύξω μια τεχνολογία γι' αυτό. Άρα μέσω του στρατού θα επενδύσω στα αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα. Ούτε καν δηλαδή στι υλικέ υποδομέ που χρειάζεται το πανεπιστήμιο για να λειτουργήσει. Και αυτό το βλέπουμε ότι στου μηχανολόγου, για παράδειγμα, στα αμφιθέατρα, τα μισά έδρα να είναι σπασμένα π.χ. Αλλά το ΕΛΚΕ που είναι ο. Ο βραχίωνα οικονομικό για τα ερευνητικά προγράμματα έχει δεκαπλάσια ε, έσοδα χρηματικά από ό,τι έχει ο κρατικό προπολογισμό. Δηλαδή, γίνεται ξεκάθαρη ιεράρχηση του, του κράτου στο τι θέλει να δώσει. Και εμεί, μέσα σε αυτό, σπάμε το αφήγημα τη ενιότητας κάπω του Πανεπιστημίου και τη ακαδημαϊκή κοινότητα και λέμε ότι τα δικά μα συμφέροντα, επειδή πάλι είναι σημαντικό να μπαίνει η ταξική σκοπιά όταν μιλάμε, δεν καλύπτονται από αυτά. Καλύπτονται ταξικά συμφέροντα άλλων ανθρώπων. Άρα γι' αυτό έχουμε θέμα με τους επενδυτές και τους ιδιώτες. Κρίμα, γιατί θα υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. <laughs> ε, λοιπόν, αστιακιά, προφανώς έτσι λίγο χαλαρώνω την... Ε, ήθελα να πω ότι είναι θεωρία συνομωσίας η υποβάθμιση τη υγεία και της ε, παιδείας. Ε, Θεωρείται. Είναι κάποιο έτσι, περίεργο, το διαβάσαμε σε κάποια περίεργο μερίδα, το είπε κάποιος κύριος αυγολέμονος σε κάποιο καφενείο <laughs> και κάτι τέτοιο. Ή υπάρχει από πίσω κάτι έτσι, στρατηγικό. Ε, ναι, εντάξει. Ε, ουσιαστικά, ε, το... Το κεφάλαιο, ο, ο καπιταλισμός πούμε, περνάει διάφορες περιόδους. Εμείς λέμε ότι αυτές, αυτή, αυτή η περιοδολόγηση μπορεί να γίνει με αφετηρία καταρχάς στους ταξικούς αγώνες και ότι όσα απάντηση σε αυτό μπορεί το κεφάλαιο να ενσωματώσει ή σε άλλες περιόδους να αντεπιτεθεί. Δηλαδή η περίοδος στην οποία βλέπαμε το μαζικό πανεπιστήμιο, ας πούμε, στο οποίο κάπου 80, τότε μετά το... Μετά την τον αντιδικτατορικό αγώνα, για παράδειγμα, και μετά από κάποιου όντω πολύ μαζικού φοιτητικού αγώνε, ε, τότε το κράτο αναγκάστηκε να δώσει κάποιε παροχέ στον, στον κόσμο που αγωνίζεται, α πούμε, και στην τάξη που βρισκόταν σε εξέγερση ή τέλο πάντων κάπω σε περισσότερα πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εγ, εγγενιά, ήρθε, α πούμε, το μαζικό πανεπιστήμιο ω απάντηση σε αυτό, δηλαδή είναι επεδείχνει κάπω τη σοσιαλδημοκρατία, ότι εδώ πέρα. Παίρνουν τα πάνω του ταξικιαγώνε και μπορεί να έχουμε θέμα, οπότε α δώσουμε κάποιε παραδοχέ. Και αυτό έγινε στο πανεπιστήμιο που αφορά και εμά ω σχήματα. Έγινε και σε άλλε δομέ που λέμε συνήθω δημόσιε, κρατικέ ενώσει πραγματικότητα, όπω είναι και το πανεπιστήμιο, είτε δηλαδή είναι κρατικό και όχι ακριβώ δημόσιο. Και η υγεία. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν το κάνει επειδή μα θεωρεί καλά παιδιά το κράτο, α πούμε, και λέει, αντε κάτι. Αυτό έχει γίνει μέσα από διεκδικήσει. Έπλέον ε, περνάμε σε μια διαφορετική φάση, στην οποία. Το κράτος όλο και περισσότερο θεωρεί ότι όλα αυτά είναι κάπως ε, παραπάνω έξοδα από όσα μπορεί να διαχειριστεί και κάνει την ανάγνωση ότι... Ε, δεν, δεν βρίσκω και ιδιαίτερε αντιστάσει. Οπότε πλέον περνάει στην αντεπίθεση και βλέπουμε αυτέ τι δομέ, τι κρατικέ, που λέμε δημόσιε, είτε να επιχειρηματικοποιούνται, είτε να ιδιωτικοποιούνται τελείω. Δηλαδή αυτό φαίνεται στα πανεπιστήμια με τον τρόπο που περιγράψαμε κάπω, κατά τη δικιά μα άποψη, και αυτό φαίνεται και στην παιδεία και στι μεταφορέ μετά. Αν θέλουμε να τα πάμε στα ΤΕΜΠ, δηλαδή όλα αυτά ε, συνδέονται, συνδέονται κάπω. Οπότε εμεί θεωρούμε ότι ναι, είναι ένα. Κρατικό σχεδιασμό, ο οποίος εκκινεί από, το, από τον ταξικό ανταγωνισμό και όποτε υπερτερεί η μία έναντι τη άλλη έρχεται το κράτος που με να φωτογραφήσει αυτό, αυτή τη τραμπάλα μεταξύ των τάξεων και καμιά φορά γέρνει προς εμάς, καμιά φορά γέρνει προς την άλλη. Τώρα είμαστε σε περίοδο που γέρνει πολύ έντονα Πώς προς την, την άλλη. Μέσα στις σχολές από τους καθηγητέ την έχει πάρει για τα καλά την ιδεολογική ρεβάντσα από την αριστερά... Τώρα, αυτό είναι και μια κουβέντα αν υπήρχε ας πούμε, εξ αρχή. Τώρα, ε, αυτό ίσω έχει ένα παραπάνω νόημα να συζητηθεί από άτομα άλλων σχολών. Δηλαδή, σε εμά τώρα τι να μα πει ένα χθίτι. Δηλαδή, για την, στη μηχανολογία, δεν θα μα έλεγε yeah. τίποτα ιδιαίτερα αριστερό που θα μπορούσε. Ε, σε εμά είναι μια, ένα τελείω αποστηρωμένο περιβάλλον, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί οτιδήποτε πολιτικό μέσα στη διάλεξη. Εγώ δεν έχω και υπόψη μου κάποιον έστω αριστερούλη, λίγο καθηγητή. Οκ. Okay. Και ε. κάπω να προσθέσω κάτι. Ε. Στα πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν και τα συμβούλια διοίκηση. Στα οποία εκεί παρεμβαίνουν ξεκάθαρα επιχειρηματίε μεγάλοι α πούμε, οπότε άλλο ένα τρόπο για την παρέμβαση του κεφαλαίου στο δημόσιο πανεπιστήμιο, που όπως είπε, ο Γιάννης είναι κρατικό δεν είναι καν δημόσιο. Ναι, ναι, και όταν ο και... κάθε καθηγητή έχει και μια σπίνο, πούμε, παράλληλα, mm. δηλαδή είναι, και διαφορετικό δεν είναι λειτουργημα ο καθηγητής It's... έχει και κάποια υλικά συμφέροντα, δηλαδή με αυτό που είπαμε πριν για την έρευνα και πώς αυτό αξιοποιείται είναι σημαντικό να κι ε, το αναφέρουμε και αυτό Το φοιτητό, ασχολείται μόνο με τη σχολή του και τα μαθήματά του δηλαδή ε, Γενικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι Ειδικά στο Πολυτεχνείο πούμε, ακούγεται πολύ ότι να πας στο Πολυτεχνείο να σπουδάσεις είναι το, το καλύτερο ίδρυμα. Στο πλασάρουν πολύ έτσι και μετά το φοιτητό έρχεται και στη σχολή αν δεν δεχτεί κάποιο άλλο ερέθισμα, απλά μπαίνεις σε, σε αυτόν το, ε, τον τρόπο σκέψης του ατομικισμού, το ότι πρέπει να πηγαίνω σε όλα, να είμαι άριστο, να να μην ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δηλαδή το βλέπουμε και εμείς μέσα από τους φοιτητικού συλλόγους... το πώς απονεκρώνονται και οι και συνελεύσεις... και όλες τις διαδικασίες μας. Ε, ας πούμε και οι σχολές οι ίδιες προσπαθούν να τους απονεκρώσουν... εντελώ τους ε, φοιτητικού συλλόγους... Ε, θεσπίζοντας ηλεκτρονικές εκλογές... για εκπροσώπους των φοιτητών... Που Ποιο θα είναι εκπρόσωπος των φοιτητών. Ένα άτομο δεν, δεν νοείται κάτι τέτοιο. Απλά αυτό θέλουν να καταστήλουν κάθε διαδικασία. Ε, βέβαια, πολλοί, πολλά άτομα φοιτητά το εν τέλει υποκύπτουν σε αυτό και κάπως δεν, δεν νοιάζονται για κάτι ή θεωρούν παρά που ασχολούμαστε και ότι δεν υπάρχει λόγος και ότι εμείς χαλάμε το πανεπιστήμιο. Και έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Ε, ναι. Βέβαια πάντα υπάρχουν και άτομα που είναι πρόθυμα, θα ακούσουν, θα ενδιαφερθούν, θα συμμετάσχουν κλπ. Και και Ωραία. Λοιπόν... Ε, το κλείσαμε για αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι μας θέλει να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε και διάφορα άλλα πράγματα έχουμε μετά για την κρατική δολοφονία στα Τέμπη αν έχετε άποψη γιατί εσείς μόνο έχετε φυσική ένα φυσική δύο κι αυτά ε, θα μου Διαφοριέ, ίσω ε, και κάτι θα μου βοηθήσετε. Ε, θα μιλήσουμε για του προβοκάτορε και του μπάτσου που κάνουν, που χαλάνε τι ειρηνικέ διαδηλώσει. Αν μιλήσει <σχεδιά> και για Άντε <αυτό>. έλεο <σχεδιά> με αυτού. <σχεδιά> ε, πληρώνονται για να τι παίζουν μέσα <σχεδιά> στενά. Ημέν <ή σχεδιά> με του. Δηλαδή <σχεδιά> <σχεδιά. σχεδιά> είναι τρομερό. Επιστημονική <σχεδιά> φαντασία σε Λοιπόν, ε, πάμε για τα δύο τελευταία κομμάτια που μου επιλέξει εδώ ο Γιάννη και η Ιωάννα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ε, όλα αυτά που πάμε τώρα. Ils n'ont pas compris, on ne contrôle pas ce qu'on ne comprend pas Demain, c'est si on récup, demain, marche au bus. Les deux mains sous le capot, j'y crois, j'ai trop vu cet arrêt de bus. Je veux plutôt sport, c'est gratos, c'est ça des foules. La rage de toute une foule, je vais tout péter comme si j'étais la foudre. Qu'est-ce que tu deviens, je deviens ta race, toi, me parle pas. Y'a pas de tu, à gratter par ici, c'est notre parole, n'a pas de prix. Je me suis mis dedans, je me suis fait des dents, pour d'énergie dedans. Loin des étiquettes, je suis pas ton militant. RAS, on a bloqué ta gare et ta mairie. RAS, ils n'écoute pas les pacifiques. Génération formation, pétaphore au décathlon. J'ai pas le dossier de subvention, mais du fanzine. Une recueil de subversion, J'ai pas confiance T'as pas de consistance Tu vas toujours dans mon sens Tes propos ne tiennent pas la distance Resserre un verre de dessus Dupe mes amas mes autonomes, mes ravages Et mes autochtones Mes cassos Qui ta force Συντιά. Σε πω πια μη Να πιάσουμε από του καιρούς να γεράσουμε μέσα στην κριζα πολύ κατοικιά τη θε. είναι δρόμο που λε. Μηπέρ και στροφές Το ότι θα βάλω που πάω στο είναι δικό μου, δικέ μα εκλογέ. Το χέρι σου κόσμου, Έχουμε πολλέ τα θέλω του κόσμου. Δεν ψάχνω το φως μου, ποιο είναι είναι ο σκοπό μου, Η φωνή του δρόμου, ο Θέλω να βλέπω να τρέχουν. Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα, ούτε τοχω, ούτε δεν το έχω. Βιώματα και α στο μόνιμα τρόπο, πάντα θα έχουμε λόγο. Αθήνα, Τουλούζη και Κρήτη, τα θέλω και τέχνη, control, plus rien qui me console. Des voyelles, des consoles, du javel, du confort. Des et des larmes, tout qui des, et des flammes, comme le crash du Concorde. Un avenir caché, derrière les sourires cachés. Des corps baché, y a rien de carré. On souffre en silence, on va pas jacasser. Niquez l'ambiance, va falloir m'attacher J'ai un bien en noir, au milieu du bloc On roule en plein phare, dans cette putain d'époque Chaque avion détourné, que la roue va tourner Des cachets détourés, on repart en tournée Des réponses à trouver, j'ai plus rien à prouver Des questions à trouver, je veux pas être approuvé On n'a pas eu de parachute, en héritage L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage Ίσως και να μάθω πιο το θέμα μου Να του βάλω ένα τέρμα πια Λίγα λεπτά μετά, μερικά βήματα πιο πέρα Κι τη βρίσκομαι αρκετά πιο μακριά Δεν έχω ένα σώρο πίσω σταθμά Γι' αυτό και στον ίσκα δρόμο που μου δείξαν Περπατάω στραβά Ναι, πίσω στο σήμερα Σ' ότι γουστάρω παίρνω φόρα κατά πάνω του Να σκάσω με ταχύτητα Τι κι αν πηγαίνω στην κυκλοφορία αντίθετα Ότι με βαραίνει θα χρεώσω στη βαρύτητα Α σκάσω με ταχύτητα. Τι απειγένω σε κυκλοφορία. Αντίθετα, ό,τι με βαραίνει θα στη βαρύτητα. Κι αυτιά λίγο με σπάω, δεν συντλήπωμαι. Μίσω από όνοματα δεν Τα στόματα λένε πολλά και τα περισσότερα. Από αυτά είναι πιστικά Να δω στην πράξη όμω τι γίνεται. Μη με ρωτάτε τι ευθύνεται. Ό,τι ανάβει φύνεται δεν σφίνει. Σαμπρέζα, εγώ πάθια κατευθύνθη. Yeah. Το μικρά μου λάθη μετατρέπονται σε κτήνη. Κάθε φορά που σκαλίζω τη μνήμη μου Δε μένει τίποτα για πάντα, αλλά εξατμίζονται. Σαν παρέστηση κάνε με τα πλά, εξαφανίζονται. Γίνονται καπνό, στο καπνό όταν μυρίζονται. Και πριν ακόμα γνωριστούν, αναγνωρίζονται. Εδώ δεν έχει πίγκι, πε δεν έχει άλογα. Εδώ έχει αέριο, κι το έχει καυσαέρια, πε το κιόλα τα ανάλογα. Σε κάθε στενό, κάτι γίνεται παράνομα. Και ακόμα αναρωτιούνται που φέρομαι, αναγωγά. Πίσω στο σήμερα, σε ό,τι γουσάρο παίρνω φορά κατά πάνω του να σκάσω με ταχύτητα. Τι αμπιγένω ή κυκλοφορία, αντίθετα. Ό,τι με βαρένει, θα χρεώσω στη βαρύτητα. Πίσω στο σήμερα, σε ό,τι γουσάρο παίρνω φορά κατά πάνω του να σκάσω με ταχύτητα. Τι αμπιγένω ή κυκλοφορεί, αντίθετα. με βαρένει. Θα χρεώσω στη βαρύτητα Λοιπόν ε... Τέλειωσαν οι μουσικές για σήμερα ε, δεν τελείωσε όμως ο λόγος Ο λόγος που ε, θα ενοχλούσε Αν μπορούσε να ακούσει το ηχητικό Ο πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ο οποίο είναι ένας άνθρωπος Ένα φωτεινό μυαλό Γιατί πώς, γίνεσαι, πώς γίνεται να γίνεις πρίτανης Πάει να πει ότι Είσαι ένας άνθρωπος Ο οποίο μπορεί να διαχειριστείς καλά Τους επιχειρηματίε και τις εντολές Αυτό είναι Δεν χρειάζονται φωτεινά μυαλά Δεν χρειάζονται δεν χρειάζεται μάλλον τίποτα άλλο Χρειάζεται απλά να τα πηγαίνεις καλά Με τι Να κρατάς κάποιες ε, ε, ισορροπίες Τις οποίες ο συγκεκριμένος πυρτάνης Δεν τον απασχολεί να τις κρατήσει ε, Και όπως είπατε όμως και πολύ ωραία πριν Και σχηματικά θα το πούμε πάλι Ότι όλα αυτά κάνουν κύκλους Κάνουν μητώνια συνμητώνια <laughs> Έχουν διάφορες καμπύλες Και προετοιμάζονται οι επόμενες Αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την τραμπάλα όπως είπες και πριν Μία γύρνε από τη μία, μία γύρνε από την άλλη Και προφανώς ταν πιεστεί πολύ από τη μία πλευρά Θα πεταχτεί από την άλλη ναι. Να τα ξέρουμε αυτά Όσο πιο πολύ το μπαμ δεν γίνεται Γίνεται πάντα πιο εκοφαντικό μετά από λίγο καιρό Μην το ξεχνάτε, τα ίδια λέγαμε και πριν από το Δεκέμβρη Αυτά να τα ξέρετε Και εμείς όμως είμαστε εδώ για να μην χρειάζονται κάποια γεγονότα για να τρέξουμε από πίσω δεν χρειάζεται να δολοφονηθεί ένα παιδί ή κάποιο άλλος ε, ώστε να βγει ο κόσμο στον δρόμο άσχετα αν ιστορικά γίνεται το θέμα είναι να καλλιεργούμε και να προετοιμάζουμε τον κόσμο να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μα πράγματα δεν του χρειαζόμαστε μπορούμε να έχουμε τις δομές μας και μέσα σε αυτά να υπάρχει μια αλφα υγεία υγεία που εκεί έξω αυτόν τον κόσμο της ιεραρχίας ε, του ανταγωνισμού ε, βλέπουμε και τι γίνεται τώρα στην παιδεία με τις ε, αξιολογήσεις. Ναι, Γίνονται τρομερά ναι. πράγματα ναι. γενικά. Ε, πλέον οι δάσκαλοι καθηγητές είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να έχουν την εντολή να καταστήλουν, το λέω πολύ γενικά, ε, τα παιδιά. Πάση περιτώσει, έχει γίνει και αντίστο, ε, αντίστοιχη εκπομπή με εκπαιδευτικούς που έχουν νομικά ζητήματα και από ό,τι φαίνεται θα κάνω λίγο καιρό πάλι γιατί δεν σταματά να τρέχουν. Mm. Λοιπόν, εμείς εδώ θα επιστρέψουμε και θα πούμε ε, γιατί λέτε ότι θα Τέμπη έγινε, υπήρξε κρατική δολοφονία. Δεν είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία για το κράτος μας. Ε, κάθε άλλο πάρα Είναι αυτό που συνέβη και κάπως ε, εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει ένα μοτίβο που ακολουθεί το κράτος δηλαδή ένα τρίπτυχο, πούμε, υποχρηματοδότηση, διάσπαση... και εν τέλει, διετικοποίηση. Ε, δηλαδή έτσι κάπως ξεκίνησε να γίνεται και με τα τρένα. Αρχικά υποχρηματοδοτούνταν και υποβαθμι... υποβαθμίστηκε στο έπακρο... ο σιδηρόδρομος από το κράτος. Μετά διασπάστηκε και μπήκαν κάποιες εταιρίες και διαχειριζόντουσαν ορισμένα κομμάτια... Ε, μάλιστα το πιο κερδοφόρο που ήταν... Ε, ε, Τι τρένο σε, σε, που είχε τις μετακινήσεις. Ναι, και το κρά... αυτό το διεχειριζόταν η εταιρεία ας πούμε. Ε, και εν τέλει ιδιωτικοποιήθηκε. Ε, έτσι κάπως καταλαβαίνουμε ότι η υπεύθυνη για το, για το έγκλημα των τεμπών δεν είναι ούτε ένας υπουργός, ούτε ε, ο Σταθμάρχης... ούτε όλο αυτό που παρουσιάζεται από το αφήγημα το κρατικό. Αλλά είναι το κεφάλαιο και ε, κάπως ε, το πολιτικό του προσωπικό... που διαμορφώνει τη συνθήκη για να, κάπως, ε, να θυσιαστούν οι ζωοί μας για τα κέρδη. Ε, και ας πούμε αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους έβγαιναν και προσπαθούσαν να κάνουν απεργίες, να ανοίξουν την κατάσταση που συμβαίνει με τα τρένα και αυτές έβγαιναν παράνομες, τους κατέ, τους, δεν, δεν τους επέτρεπαν να, να το κάνουν και δεν ακουγόταν αυτό πολύ και μετά έγιναν, έγινε το δι... η, σύγκρουση, το, ναι. η σύγκρουση Αυτό λέμε ότι είναι κρατική δολοφόνη επειδή οφείλεται στις πολιτικές επιλογές και πρακτικές του κράτους εξ ολοκλήρου Άρα αυτό, αυτό, αυτό, το κράτος φέρει την ευθύνη για αυτό που έγινε Ωραία ε, Θέλετε να μου σχολιάσετε τη συγκέντρωση στις 28 Φε... ε, Φλεβάρη ε, Ναι εννοείται Ήταν μια όντω πάρα πολύ μεγάλη ε, συγκέντρωση Όχι δεν έχει ξανά μεγαλύτερη. Ναι, ναι, έτσι, ισχύει. Στις ζωές Λέτε, μας, συνολικά ναι. δεν έχει γίνει. Και αν προσθέσουμε και τι υπόλοιπε συγκεντρώσει και σε άλλε χώρε και δεν έχει ξανά γίνει τόσο μεγάλη συγκεντρώσεις, αλλά για πείτε για να συνεχίσουμε μετά σε αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι και ε. και επίση, η Κωστίόδο Φλεβάρη ήταν επίση και απεργία, ήταν γενική απεργία και αυτό έχει πολύ μεγάλη. νόημα να το, να το λέμε ότι Εξ αρχής α πούμε, ήταν πολιτικό, ήταν μια πολιτική απεργία αυτή που έγινε. Γι' αυτό κιόλα, πούμε, δεν υπήρχε. Επειδή αυτό ήταν ένα ζήτημα που έχει σοκάρει και με τα, τα χητικά που βγήκανε και με την εμπέδωση τη συγκάλυψη, πούμε, που επιχειρείται, ήρθε ξανά στο προσκήνιο και αυτό μπορεί να πάρει πολλέ πολιτικέ προ... ε... διαστάσει και προεκτάσει, επειδή βασίζεται σε ένα κατέργαστο συνέστημα ευαλωτότητα κάπω. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος αυτά τα τρένα και εν τέλει πόσο ευάλωτοί είμαστε στο, στο κράτος και στο κεφάλαιο. Εμείς αυτό λέμε. Αυτό δεν, δεν έχει πάρει αυτής, αυτές τις λέξεις ακριβώς σε πολυκόσμο, οπότε αυτό μπορεί να πλαθεί προς πολλές κατευθύνσεις. Μία από αυτές, που πούμε, ήταν... Είναι φασιστικοί. Υπήρχαν φασίστε οι 28 Φλεβάριοι και αυτοί εννοείται πρέπει να απομακρυνθούν και επειδή είναι απεργία και οι φασίστε είναι από την ύπαρξή του απεργοσπαστικό μηχανισμό γιατί για να υπερασπίζονται τα, τα, τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αλλά και επίση επειδή δεν πρέπει να παίρνουν πολιτικό λόγο. Ε, συνολικά να έχουν χώρο στο πώς συζητάμε πολιτικά οπότε ήταν πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που έγινε Μια κριτική βέβαια μπορεί να γίνει στο γεγονό ότι παρουσιάστηκε κάπως ως η μεγάλη μέρα ότι κατεβαίνουμε εκείνη τη, τη φορά και ως καθήκον μας λίγο και μετά εντάξει το, το βλέπουμε κάπως και τώρα έχουμε δει ότι έχει αλλά αυτό είναι κάποιε παθογένειες συνολικές που εντάξει δεν μπορούμε... Λύνονται σε μια νύχτα Σίγουρα Και για πείτε για τους, τους προβοκάτορες Για πείτε για αυτή το, την ειδική ε, ε, ομάδα της ελληνικής αστυνομίας Η οποία ε, έπαιζε πετροπόλεμο με τους Ματατζίδε, μια άλλη ομάδα τη ελληνική αστυνομία, από το Σύνταγμα και κάτω. Ναι. Ε, όλα αυτά βέβαια τα λέγανε, ενώ υπήρξαν βιντεάκια με οπαδούς οι οποίοι με ξεκάθαρα συνθήματα ε, πήγανε και κάνανε ε, και συγκρουστήκανε, ξεκινήσαν τι συγκρούσει. Δηλαδή, Ποίτανε ε, ψηλό. Ε, του ανέφερε κιόλα ο Χρυσοκοίδη διάφορα στη Βουλή. Ε, αλλά για, πείτε εσά, πώ σα φαίνεται και ε, τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την προβοκατορολογία, ε, Εντάξει, αυτό είναι. Στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει όντω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, λέμε για προβοκάτορε από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, α πούμε, ίσω και πιο πριν. Δεν ξέρω. Δεν. Αλλά προκύπτει από μια λογική αντίληψη, η οποία θεωρεί. Και ειδικά από το ΚΚΟΕ τότε στο Πολυτεχνείο, αλλά και συνολικά τώρα το να παράγει κάποιο κομμάτι τη αριστερά και εννοείται ακόμα το ΚΚΟΕ, ότι εμεί είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε την ορθοδοξία του κινήματο, εμεί επιλέγουμε τη τακτική, και όποια ομάδα ανθρώπων παρεκκλίνει από αυτήν και επιλέγει και πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα, ε, τότε αυτή είναι κάτι περίεργη, εξωγήνη, ας πούμε, κάτι μυστηριώδη αιρέσει, κάτι μπάτσι εν τέλει, οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουμε το κίνημα. Κι έτσι αποκόπτουνε στην πραγματικότητα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κινήματος καταρχάς από την ιστορία του, δηλαδή πάντοτε από το 1871 στο Παρίσι ας πούμε τι κάνανε, ήταν προβοκάτορε αυτοί που τα εδώ του στο Παρίσι mm -hmm. μέχρι το, την εξέγερση του 2008 ας πούμε και σε όλες τις εξέγερσεις που έχουν γίνει απονομιμοποιούν τη, την κοινωνική αντιβίωση πολιτικό εργαλείο ενώ δεν υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, του κινήματος οι οποίοι επιλέγουν αυτό το εργαλείο και δεν γίνεται τους, να τους ονομάζεις τους άνθρωπους μπάτσους επειδή δεν συμφωνείς με τη δικιά τους πολιτική τακτική. Χαλάν... σκοπό τους είναι να χαλάσουν τις ειρηνικές διαδηλώσει του κόσμου. Δηλαδή, υπήρξε κάπου, όταν λες για ειρηνική διαδήλωση, πάμε πει ότι συμφωνήσαν όλοι οι διαδηλωτέ ότι θα κινηθούν ειρηνικά... Ε, Στου αγανακτισμένου υπήρχαν κάποιοι που λέγανε Ελάτε να χτυπήσουμε τι κατσαρόλε. <laughs> Όχι, ήταν ζωντανά δρόμενα αυτά. <laughs> Ελάτε να χτυπήσουμε κατσαρόλε μπροστά από το κοινοβούλιο. Και υπήρχαν άλλοι και λέγανε Όχι, πρέπει να πετάξουμε πέτρε στο κοινοβούλιο. Και υπήρχε μια κουβέντα, έναντι yeah. μέσα στην πλατεία γι' αυτό. <laughs> Τώρα ε, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάποιο περίεργο μετά από τόσα χρόνια και μου φαίνεται και άκρω πετυχημένη στρατηγική και κομμάτια αριστερά η οποία έχει βολέψει πάρα πολύ. Και εδώ θα βάλω και το σχόλιο του, το κλασικό του Παρία. Είναι μια τεράστια ήττα, η κουβέντα για τα κοινωνικά ζητήματα μέσω των social media. Ε, αυτός ο εικονικός κόσμος και γενικότερα το ότι ο καθένας πιστεύει ότι ασχολείται ότι είναι δρόμο πολιτικό υποκείμενο επειδή σχολίασε σε κάτι στο facebook και είπε ότι αυτή είναι μπάτση, ε, ε, είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου Η σχέση και η πολιτική διάδραση γίνεται κατηδία ε, Γίνεται στα καφενεία όπως γινόταν παραδοσιακά Και το καφενείο δεν το λέω κάπως ως ναι, πατριαρχικό άνδρο ναι. Γενικότερα γίνεται έξω εκεί στις, στις πλατείες Εκεί που συναντιέται ο κόσμος Η σχέση σημαίνει συνάντηση έλεγε ο ναι. τα μου είναι πολύ σημαντικό ε, Τώρα για που θέλουν από τα social media να βαφτίσουν ότι όλοι αυτοί που χτυπιόντουσαν ήταν ε, μπάτσι. Ή ε, στη στοιχειρότεροι, κάποιοι ούγκανοι, ε, οι οποίοι θέλουν να χαλάσουν δηλαδή, Τι σκοπός, ναι, τη διαδήλωση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά και δεν είναι καθόλου κακό κάπως, ε, να το τονίζουμε αυτό, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είχε ξανά κατέβει δρόμο. Μιλάμε ναι. για τη μαζικότερη συγκέντρωση ναι, ναι. και τη μαζικότερη απεργία ναι που έχει γίνει τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. Άρα πρέπει να λέμε σε αυτόν τον κόσμο ότι όσοι από αυτούς βέβαια κατεβήκαν και τις επόμενες μέρες και φάγανε ξύλο χωρίς λόγο και δακρυγόνα και αύρες καταλάβανε ότι δεν χρειάζεται εν τέλει να πετάξει καμιά πέτρα αν δεν προλάβεις να βγάλεις την οργή σου εσύ αυτοί θα σε διώξουνε, mm. θα καθαρίσουνε το κέντρο να βγει μια βόλτα ο τουρίστας από, το, από τη Μεγάλη Βρετανία mm. δεν γίνεται να βλέπει ένα ε, με τα μαύρα σου, με τα έτσι να φωνάζει για δικαιοσύνη ποια δικαιοσύνη, τι ζητάτε δεν ξέρω, ήταν κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν είχατε κα... συζητήσατε με κάποιον ο οποίο πίστευε ότι αυτοί οι τύποι είναι μπάτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια τέτοια παράσταση. Ε, Ευτυχώ δεν μου έτυχε. <laughs> <laughs> <laughs> Εντάξει, ναι, αλλά μέσα στου συλλόγου, α πούμε, υπήρχε. Υπάρχει μια κουβέντα. Είχε ξεκινήσει τοποθέτηση, α πούμε, του κουκουέ και έλεγε παρά του προοκάτορε, εμεί υπήρχαμε. Δηλαδή, αυτοί, δηλαδή το συναστριφόμαστε και. Μέσα στι δομέ μα που θέλουμε να υπάρχουμε, κάπω και να. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η τάση, όπω και να την κάνει και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν, είναι εύκολα. Σίγουρα. Το είπε και πολύ σωστά πριν ότι αυτοί έχουν την πρωτοπορία, αυτή είναι ναι. η κίνηση. Εάν δεν ξεκινήσει το κουκουέ, τον κοινωνικό αγώνα, δεν είναι κοινωνικό αγώνα. Ναι, ναι. Ό,τι ξεκινάει κάποιο άλλο δεν. Και σύν είναι και κομμάτια τη αριστερά, η πιο. πώ θα πω, όχι όχι χίπης, <σχύ> είναι <σχύ> ναι, οι πασιφιστές, οι οποίοι λέγανε ότι υπάρει, δεν σεβαστήκατε τους συγγενείς, των θυμάτων και αυτά. Ναι, ναι. Άρα εσύ σαν άνθρωπος δεν μπορείς να εκφράσεις την οργή σου με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Ε, πάει να πει ότι αφού θέλει ένας να είναι ειρηνικά, πρέπει όλοι να πάνε για ύπνο το βράδυ ήρεμα. Mm. Βέβαια, εδώ να πούμε το πόσο σημαντικό και επειδή πιο παλιά αυτό γινόταν σε κάθε ε, απεργία που απεργίες γινόταν κάθε μήνα ε, το ότι ε, υπήρξαν όχι λέει σφυροκοπήθηκε το ελληνικό κοινοβούλιο μετά από καιρό ε, με φωτιές πέτρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να ξέρετε ότι εμείς εδώ το έχουμε επειδή γινόταν παλιά πολύ συχνά Δεν δίνουμε πολύ σημασία Αλλά το πόσο σημαντικό είναι να σφυροκοπείτε ένα κοινοβούλιο από διαδηλωτές Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να πει πολλά mm. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και οι κυβερνήσεις έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ε, διαχείρισης ε, θεαματική ε, όλη κατάστασης και μην, μην έχουν δώσει, Δεν έχουν και κάποιο δρομέρο αντίπαλο για να καλέσει, βλέμ, να καλέσει τον κόσμο να κάνει κάτι. Πάσε η περιπτώσει, βλέπει ότι ακόμα μπορούν Εδώ μετά από δύο-τρει μέρε ο Σουρεάλ πρωθυπουργό βγήκε και είπε ότι το έτοιμα ήταν να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Το οποίο μετά δεν ξέρει που ζει πλέον. Δηλαδή. Και εδώ πάντα λέμε ότι η προσωποποίηση των ανθρώπων δεν έχει και τρομερά μεγάλη ε, νόημα. Δηλαδή ότι φταίει ο Μητσοτάκη ή okay, φταίει για όλα στην, ε, στην υγεία ο Άδωνη δεν έχει κάποιο νόημα. Δεν ήταν ο Άδωνη να επιτελεί αυτό το έργο να φωνάζει, να ουριάζει και να τον συγχαίνει, θα ήταν κάποιο άλλο. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε οι ρόλοι ποιοι είναι σε αυτό το σύστημα που ζούμε και αυτού να θέλουμε να πετάξουμε πάνω από τι ζωέ μα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι. Πείτε ελεύθερα. Ε, για την προβοκατορλογία mm. νομίζω ότι εντάξει το ψιλοκαλύψαμε, πιστεύω. Άμα αν θέλεις κάτι άλλο. Ε, ναι. ε, Κάπω και λίγο είναι αυτό ότι εντέλει τέλει όποιος το μονοπόλιο της βίας του κράτους, έμπρακτα, ε, πάει και το ίδιο το κουκουέ, ας πούμε, και το βγάζει επιβεβαιώνει το κράτος, ας πούμε, ότι α, έχω τη μονοπόλια του βι... της βίας... Ε, το οποίο είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει και είναι και αυτό ότι... όντω, εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε εθνικό πένθος με τα ΤΕΜΠΗ. Ε, πρέπει... Έχουμε ταξικό πόλεμο, γιατί ήταν ένα έγκλημα προς την τάξη μας. Ε, δεν γίνεται να καθόμαστε ειρηνικά κάτω από τη Βουλή... και να περιμένουμε να παρετηθεί ο ένας πρωθυπουργός... Ή ο ένας υπουργός υπουργό. η δικαιοσύνη θα αποδοθεί ε, από τα δικαστήρια από την αστική δικαιοσύνη η οποία προφανώς και είναι κατευθυνόμενη και φαίνεται παντού γύρω μας είτε από τα Τέμπη, είτε από το Ρωμανό είτε από την α, Πρωτοπό πούμε. Να, αυτό και για τα Τέμπη είναι σημαντικό να δούμε λίγο και το ρόλο του Εμιπι νομίζω ε, ότι έχει αναλάβει πορίσματα. Ας πούμε, στη σχολή μου ένας καθηγητής έχει βγάλει ότι πόρισμα που ήταν σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα ότι τα ηχητικά ντοκουμέντα δεν έχουν αλλοιωθεί. Αυτό εν τέλει ε, απορρίφθηκε ε, και τώρα κρεμί το πόρισμα για τέλεια Σιλικόνης το οποίο είναι διαχρονικά γνωστό ότι είναι... Εκρηκτική ύλη, ναι. δεν, δεν προέκυψε Α, από αυτό το πράγμα. Δεν προέκυψε και από αυτό. Άλλο. Ναι, αυτό το πράγμα. Ε, και κάπω έχει μετατοπιστεί πολύ κουβέντα σε ένα πλαίσιο τεχνικής φύσεως. και όχι στο πλαίσιο του ότι το έγκλημα έγινε επειδή τα τρένα τα διαχειριζόταν οι εταιρείε και. Θα γινόταν τον ή άλλο, εφόσον ο καθένας θέλει να κερδοφορήσει απλά και να μην παρέχει τις ασφαλείς μεταφορές που ζητάμε και χρειαζόμαστε. Κάπως αυτό. Όχι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπες, και για το μονοπώλιο της βίας, αλλά και ότι... Δεν έγινε σήμερα, δεν έγινε αύριο Δεν είχε γίνει πριν από λίγο καιρό ε, Κάποια στιγμή με όλη αυτή την υποτίμηση Και τα ξεπουλήματα που είχαν κάνει Κάποια στιγμή θα γινότανε Αναφέρατε κιόλα πριν ότι είχαν κάνει Πολλές παραστάσεις διαμαρτυρία και απεργίες Οι οποίες βγαίνανε ε, παράνομες. παράνομες και καταχρηστικές ε, πριν από μια εβδομάδα, πριν από, από την κρατική δολοφονία αυτή έβγαινε ο φυπουργός και έλεγε που είχε γίνει μήμ και δεν ξέρω κατά πω, γενικότερα το πόσο βοηθάνε τα μήμμ σε αυτά ε, είναι μεγάλη κουβέντα. Ε, το, όταν γελιοποιείται μια κατάσταση δυστυχώς δεν βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει ακριβώς, ακριβώ. Ίσα, ίσα τον κάνει να... Να το καταπιεί και αυτό, να το κάνει δικό του, ότι εντάξει, ένα άνθρωπο είναι που λέει Χαζομάρε και αυτό, ο καραμαλή, ενώ είναι απλά ένα στιγμό δολοφόνο. Έλεγε πριν από μία εβδομάδα: θα πρέπει να ντρέπεστε που μιλάτε για ασφάλεια. Και αυτοί οι συνδικαλιστέ που μα κουνάνε το δάχτυλο και μα βγάζουν ανακοινώσει είναι αυτοί που πάνε πίσω τα τρένα. Και μετά από μία εβδομάδα σκοτώθηκε για να τεινάχτηκε κόσμο και κάγεται ζωντανό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θλίβερη Και θα μπούμε στο, στο μονοπάτι να πούμε πια μεταφέρανε τα... Γιατί υπάρχει όλο αυτό, έτσι, η καφινιακή κουβέντα... Ποιον εφοπλιστή ή ποιον που προσπαθούν να κρύψουν... Δεν έχει κανένα νόημα ποιος είναι και τι είναι... Ή ποιος ε, ε, απειλεί ότι θα βγάλει τα απλά της κυβέρνησης τη φόρα. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το σύνθημα τα πλούτη του στο αίμα μας παραμένει διαχρονικό τα τελευταία 200 χρόνια και το συνειδητοποιούμε μόνο σε κάτι παραστάσεις. Ε, και όπως είπατε και πριν, εάν δεν εμφανιζόντουσαν τα ηχητικά τα οποία είναι φρικαλέα, ε, ο κόσμο θα υπήρχε μεγάλο κομμάτι, γιατί αυτό ο ένα εκατομμύριο κόσμο, μπορεί και περισσότερο, μαζεύτηκε. Προφανώ και μέσα και ανθρώπου ψηφίσαν. Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε αυτά. Γιατί με ναι. αυτού ναι. τα. Αυτή είναι το ζήτημα. Δεν είναι πολιτική, πολιτικοί, πολιτικοί θα έρθουν και θα ξανάρθουν. Ε, κατέβηκε και κόσμο που του ψήφισε. Ε, άρα υπήρξε κόσμο μέχρι και που τους στηρίζει ακόμα και τώρα και είπε ότι ε, ήταν μια επίκλειστο συνέστημα. Οι άνθρωποι βουλιάζανε και γόντουσαν δηλαδή okay, Είναι κάτι χοντρό και θέλουμε γι' αυτό δικαιοσύνη Θα δούμε πως θα απονομηθεί η δικαιοσύνη Σε αυτό το, ντουτο, το θεότυφλο ε, χώρο Τον ελλαδικό yeah. χώρο ενώ Στα Βαλκάνια έτσι κι αλλιώς Τα πράγματα πάνε καταπληκτικά ε, Είδαμε τι έγινε στη Βορειο-Μακεδονία <laughs> ναι, ναι. στο... Ε, στο, ε, στο, στο, στο κλαμπ αυτό που καεί και ο κόσμο δανός ε, είδαμε τι είχε γίνει στη Σερβία. στη Σερβία που εντάξει διαφορετικό και το περιβάλλον αν θέλετε να μιλήσουμε και εκεί επί το πλήστον, ο κόσμος είναι δεξιός ως ακροδεξιός που κατεβαίνει γιατί δεν τα έχει καλά με τις ελευθεριακές σκέψεις να τα λέμε αυτά είναι κακά κατάλοιπα από τους ανταγωνισμούς της Σοβιτικής Ένωση αυτά, ε, αλλά βλέπουμε ότι τον το τελευταίο καιρό στα Βαλκάνια γίνεται συγκεντρώσεις και πορείς που δεν έχουν γίνει εδώ και 20-25 χρόνια. Yeah. Άρα ας ελπίσουμε και ας καλλιεργούμε ε, τον κόσμο σε μια κριτική σκέψη ε, όσο μπορούμε ώστε κάθε φορά να μην περιμένουμε τα αντανακλαστικά από κάποιο γεγονός αλλά να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να χαράσουμε τους δικούς μας δρόμους ενάντια σε αυτό που ζούμε. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο. Εγκριβώς. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσουμε κάτι τι ξεχάσαμε, τι δεν είπαμε. Νομίζω εντάξει. Ό,τι ήταν τα σημαντικά νομίζω έχουν υποθεί. Οκ. Δεν... Okay. Άρα να σε ευχαριστήσω και πάλι ναι, που... Εμείς, εμείς ευχαριστούμε. Ε, ...που ήρθατε εδώ και... Ελπίζω να τα πούμε κάπου ξανά, στους δρόμους, στους αγώνες, στους πορείες, Σίγουρα. στην Πολυτεχνιούπολη, ε, στην αγαπημένη μας. Εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, ε, έχει πομπή όπως ξέρετε θα το στο Cloud, ε, σε πολύ λίγο, σε κάποια δευτερόλεπτα ακούτε το Sci-Vibes που συνεχίζει μας παίρνει τη σκητάλη. Ε, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.